Ο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών α, στο Τμήμα Μηχανική, τον κύριο Στέφανο Παϊπέτη, ο οποίος για όσους ασχολούνται και με ζητήματα τεκτονισμού, είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς α, τέκτονες α, εδώ στην Ελλάδα. Καταχεί τον ύπατο μάλιστα βαθμό. Α, ο κύριος Παϊπέτης ο οποίο θα μα διαφωτίσει σε ένα πλήθο θεμάτων που σχετίζονται με τον τεκτονισμό, τόσο σε ό,τι αφορά την ίδια του την φύση, α, όσο και σε ό,τι αφορά. Τι κατηγορίε που δέχεται εδώ και αιώνε, θα έλεγε κανεί. Αλλά σίγουρα και μέσα σε αυτό το σκηνικό κρίση, όπου η συνωμοσιολογία βαραεί κόκκινο, θα, δούμε, θα ξεχωρίσουμε τον μύθο από την αλήθεια. Και η δική σα συμμετοχή, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να πούμε, Αντρέα, του τρόπου επικοινωνία μέσα από το Facebook. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα, να μας στέλνετε μηνύματα, απορίε, ερωτήσει που θα θέλετε να κάνουμε στον κύριο Παϊπέτη μέσα από το λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη, αλλιώ Stargate FM. Έχουμε και το email της εκπομπής stargatefm.gmail.com Να πούμε ότι και μέσω κινητού τηλεφώνου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα σας γράφοντας αλφαταφαλφα, κενό και, και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54454 όλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μπορείτε να κατεβάζετε τις προηγούμενες αστρικές πύλες. Αντρέα, Πλέον με τη σημερινή φτάνουμε στι 20 εκπομπέ. 20 εκπομπές. Εγώ, βέβαια, τόση ώρα ε, όπω έχετε παρατηρήσει, δεν είμαι ιδιαίτερο μιλητικό. Είχα κάποια προβλήματα εδώ με τα ακουστικά μου. Είχα, είχα καταλήξει να φάρω yeah. δύο ακουστικά για λίγη ώρα. Ε, να πούμε, δεν ολοκλήρωσα για το site. Ναι. Ότι στο, στην επίσημη σελίδα τη εκπομπή στο www.stargatefm.gr μπορείτε από εκεί να κατεβάζετε όλε τι προηγούμενε εκπομπέ και αυτή η σημερινή θα ανέβει κάποια στιγμή προς τα τέλη της εβδομάδας. Αυτά νομίζω με τα εισαγωγικά. Καλό θα ήταν να περάσουμε και στην ιδεσογραφία της αποψινής εκπομπής. Έχουμε καιρό βέβαια να τα πούμε. Έχουμε κάποιες ειδήσει τις οποίες τις ξεδιαλέξαμε. Νομίζω ότι θα σας φανούν πολύτιμες να στρώσουμε το μουσικό χαλί και αμέσως να περάσουμε Στρώστε. νομίζω ότι είναι το κατάλληλο. Κύπλη και πάλι μαζί σας Η στήλη των νέων είναι εδώ Μετά από τρεις εβδομάδες Έχω επιλέξει δύο νέα Τα οποία φορούν εκδηλώσεις αναμενόμενε Τις οποίες θα δούμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες Θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση Αντρέα για το πανελλαδικό Το δεύτερο πανελλαδικό συμπόσιο Για την αναζήτηση Το οποίο διοργανώνεται όπω και το πρώτο, κατά τη διάρκεια του 2005, από τη, με πρωτοβουλία των εκδόσεων Έσοπτρων και των περιοδικών Τρίτο uh, Μάτι και Χελένικ Με την διαφορά το ότι φέτος, uh, σε αυτή τη δεύτερη απόπειρα να διοργανωθεί κάτι τόσο μεγάλο και μαζικό, uh, ρόλο συνδιοργανωτή θα έχει και η ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού. Uh, και το μεταφυσικό.gr ήταν το, το τεστ uh, τη Metacons, στην οποία είχαμε αναφερθεί. Πάρα πολλές φορές η, μετακον, η εκδήλωση για τα 10 χρόνια της κοινότητα του μεταφυσικού που έλαβε χώρα στις 28 Ιανουαρίου του 2012 σε Θέατρο των Αθηνών στο Ελεύθερη Έκφραση φαίνεται πως α, τράβηξε αρκετά βλέμματα οι εκδόσεις Ωπιτρών ζήτησαν από την κοινότητα του μεταφυσικού να αποτελέσει συνδιοργανωτή στο φετινό δεύτερο πανελλαδικό συμπόσιο κορυφής το οποίο θα λάβει χώρα στο Θέατρο Α. Επί της εδώ στην Αθήνα, διήμερο, 19 με 20 Μαου, Σαββατοκύριακο Πέφτη, δεκάδε ομιλητέ, κεντρικό θέμα η κρίση και το 2012. Πολλά τα θέματα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα, όμω μέσα από εδώ, από την Αστρική Πύλη, εμεί θα παρακολουθούμε τις εξελίξει, τα τεκτενόμενα και θα σα ενημερώνουμε κάθε εβδομάδα. Προχωράμε στην επόμενη μας είδηση. Καταστρόικα λοιπόν με αυτόν τον το τίτλο. Έχει βαφτίσει το νέο του πόνημα ο Άρης Χατζηστεφάνου. Μιλάμε για το νέο ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί ελεύθερα στο διαδίκτυο ε, αυτή την Πέμπτη στις 26 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Ε, η δημιουργία του Ντεπτόκραση λοιπόν, όπως θυμάστε αρκετοί από εσάς, το πρώτο ντοκιμαντέρ του Άρη τζιστεφάνου, Στεφάνου, το οποίο είχε να κάνει γενικότερα με το ελληνικό χρέος και την ελληνική κρίση, με το μνημόνιο, ποιες λύσεις ακολούθησαν άλλες χώρες, όπως ο Ισημερινός. Ε, είναι η συνέχεια, είναι το sequel, ας πούμε, του Ντεπτόκραση, το οποίο ο δεκτόκρασε το είδαν εκατομμύρια θέατες στο ίντερνετ και μεταδόθηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα από την Ιαπωνία μέχρι την Λατινική Αμερική. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η επιτυχία του πρώτου ντοκιμαντέρ οδήγησε τον Άγιο Χατζηστεφάνου και το επιτελείο του να συνεχίσουν στο δεύτερο ντοκιμαντέρ, το Καταστρόικα, στο οποίο θα εξετάσουν παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων και απορρίθμιση στην Καλιφόρνια, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Μόσχα και τη Ρώμη και επιχειρούν να κάνουν μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί από την εφαρμογή αυτού του μοντέλου σε μια χώρα υποκαθεστώ επιτήρηση. Νομίζω ότι είναι τελείω επίκαιρη η προσπάθειά του. Ναι, ουσιαστικά ακόμα και ο ίδιο ο τίτλο του ντοκιμαντέρ μα προειδεάζει: Η καταστροφή που φέρνει η Τρόικα δηλαδή. Και μάλιστα, βέβαια, σε μια περίοδο όπου ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, στο τι έχει γίνει αυτέ τι τρει εβδομάδε που είμαστε μακριά, σα έχουν προκηρυχθεί και εκλογέ. Πλησιάζουμε όλονταρχώς προς την 6η Μαΐου και βέβαια απόψεις σαν αυτές που θα προβληθούν αυτή την πέμπτη μέσω διαδικτύου από το ντοκιμαντέρ το Καταστρόικα δεν είναι δυνατόν να συναντήσει και να βρει κάποιο από τα συμβατικά μιμιέ, έτσι, τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, του τηλεοπτικούς δέκτες, τα παράθυρα, τα στημένα πάνελ και όλα βέβαια, τα υπόλοιπα. Μινα... Αν θέλει να... για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτά που λες Okay, αφού μου το επιτρέπει κιόλας. Ε, το ε, όταν, αν κάποιος αναζητά στα mainstream ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης να βρει ε, αλήθειες ε, οι οποίες ε, προφανώς και δεν διατυπώνονται σε ε, τέτοια μέσα, νομίζω ότι κάνει λάθος. Δηλαδή το ίδιο το μέσο, η ελληνική τηλεόραση. Είναι το λάθος μέσο για να ζητήσει τέτοιε πληροφορίε. Όποιο περιμένει να ακούσει στην τέτοια πράγματα, ναι, υπότι... νομίζω ότι εντό εισαγωγικών και χωρί να το λέω αντικά, έχει μια δόση αφέλεια όλο αυτά Να περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε στο Mega Channel ότι ε, ο λαό πρέπει να επαναστατήσει, ξεσηκωθείτε. Γιατί να ανεχτείτε την ανεργία και την πείνα. Είναι στο χέρι σα. Δεν θα ακούσουν αυτά ποτέ από το Μέγκα, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, απλά το βάζω έτσι υπό την έννοια του ότι πώ θα έπρεπε να είναι κανονικά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ένα μέσο, ανεξαρτήτω του αν είναι το Μέγκα, αν είναι οποιοδήποτε άλλο, υποτίθεται ότι πρέπει να σου δίνει μια σφαιρική ενημέρωση. Δεν σου είπα να φτάσει στο άκρο να προβάλλει την επανάσταση ω τη μοναδική λύση. Έχεις, ο χώρο αυτή τη στιγμή έχει μπει σε έναν δρόμο που ονομάζεται μνημόνιο. Ένα μνημόνιο, δύο αργότερα κτλ. Θα μπορούσε να προβληθεί ένα άλλο δρόμο. Δεν σου λέω εγώ, όσο, όσο συμβατικό ή όσο ακραίο κι αν είναι. Δεν προβάλλεται κανένα άλλο δρόμο. Και γι' αυτό ακριβώ είπα αυτό το πράγμα: ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλου εσά, έχετε εκεί πρόσβαση στο διαδίκτυο, όσοι μα ακούν τουλάχιστον από το διαδίκτυο, να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ Καταστρόικα που όπω είπαμε, έκανε πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη. Έτσι. Αυτή την Πέμπτη στι 8 ε, το site είναι Καταστρώικα μεσή. Τέλεια ακόμα, να ζητήσετε το, και στο Google, θα σα βοηθήσει. Επίση, για να κλείσουμε με αυτή την είδηση, αν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι είναι η τη τηλεόραση και ποιο είναι ο ρόλο τη, τέλο πάντων, δεν είναι δόκιμο να επεκταθούμε τώρα. Ε, το ντοκιμαντέρ αυτό, όπως και το προηγούμενο, το Deptocracy, ντε, ε, διανέμονται δωρεάν. Και το, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Μια δουλειά η οποία υποστηρίζεται από του θεατέ τη. Διότι ε, μπορεί να κάνει ε, δωρεά στους παραγωγού ε, και στον Άγιο Χατζηστεφάνου και στου υπόλοιπου ε, συντελεστέ του Καταστρόικα και του Ντεπτόκραση. Εγώ συγκεκριμένα είχα βοηθήσει με τη δικιά μου μεριά το πρώτο ντοκιμαντέρ να βγει στον αέρα με ένα μικρό ποσό που μπορούσα να δώσω. Είναι μια τεχνική τακτική οποία εφαρμόζεται. Εγώ μου άρεσε πολύ αυτή η μετάδοση. Ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή έχουμε τι απόψει, μου άρεσε αυτό το πράγματι να βγουν προσπάθειε οι οποίε. Υποτίθεται ότι εκφράζουν μια κοινωνική ομάδα η οποία δυστυχώ ή ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, για να βρει πράγματα τα οποία εκφράζουν αυτή την κοινωνική ομάδα, πρέπει να ψάξει αρκετά και αυτό νομίζω ότι είναι ευχάριστο. Ωραία. Τα όμορφα πράγματα νομίζω ότι είναι σπάνια. Okay. Λοιπόν, να περάσουμε και στο επόμενο νέο. Πάλι εκδήλωση αφορά και μάλιστα α, για την Πέμπτη, αυτή. Μαζί <laughs> με το Καταστρόικα φαίνεται. Λοιπόν, την Πέμπτη, γνωστός, α, την 5η 26 Απριλίου, αυτή που μα έρχεται τώρα, ο γνωστό συγγραφέα και ερευνητής Θανάση Βέμπος, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, α, αν δεν κάνω λάθο, στη δεύτερη ή στην τρίτη μα εκπομπή. Μα είχε μιλήσει για την α, νευροθεολογία, τα θαύματα, την ελληνική λαογραφία και όλα τα παράξενά τη. Θα σα ξαναγίσει σε κάποια μυστηριακά μονοπάτια του χρόνου αλλά και τη γνώση. Η ομιλία πραγματοποιείται με αφορμή α, το κλείσιμο ενό χρόνου από τη δημοσιοποίηση μια σειρά μηνιαίων άρθρων στον ιστότοπο ελάττζερ.net, άρθρων του κ. Βέμπου. Α, δεν θα είναι, όπω χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, ένα γλυκερό και ανώδυνο ταξιδάκι στο παρελθόν. Αντιθέτω, θα είναι ένα χειρουργικό πλήγμα με σκοπό την αποκατάσταση τη μνήμη. Και αν γνωρίζετε α, τα κείμενα του κ. Βέμπου και τις απόψεις του, θα έχετε μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε τι σημαίνει παροντισμός, τι σημαίνει ορίζοντα συμβάντων και τι συλλογική αμνησία. Θα σας δείξει ο κ. Βέμπο, τι κρύβεται πίσω από τη συλλογική αμνησία, πώς διευρύνεται ορίζοντα συμβάντων, γιατί σπανίως θυμάται κανείς κάτι ακόμα και όταν του το θυμίζουν, Πολύ σημαντική αυτή η φράση, ειδικά όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Και πόσο τραγικά παραπλανητική είναι η τάση των κοινωνιών να κρίνει το κάθε παρελθόν με τα κριτήρια του εκάστοτε παρόντος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για όσους ενδιαφέρονται, να πούμε ότι η παρουσίαση, η συγκεκριμένη ομιλία θα γίνει στο πολιτιστικό πολυχώρο Εξτάν. Βρίσκεται πατησίων και Καφταντζόγλου 5 στα πατήσια επαναλαμβάνω πατησίων και καφταντζόγλου πέντε στα πατήσια, την 5η, 26 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ, η Αστρική Πύλη θα είναι εκεί, να το πούμε και αυτό, και εμείς ευχόμαστε στον κύριο Βέμπο κάθε επιτυχία σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του. Και για να ε, τελειώνουμε με την στήλη των νέων, θα σας πω ένα νέο το οποίο έχει και μια έτσι λυπηρή διάσταση, ωστόσο ε, έχει και την ιδιαίτερη σημειολογική της ε, σημασία. Τέλος πάντων να μην σας κουράζω, σε στρατιωτικά σόναρα αποδίδονται οι θάνατοι φαλενών στην Κέρκυρα. Οι ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν συστήματα σόναρ μεσαίων συχνοτήτων είναι η πιθανότερη αιτία για τον μαζικό εκβρασμό φαλενών τον περασμένο Νοέμβριο στις ακτές της Κέρκυρας. Συγκεκριμένα διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το WWF και άλλες έτσι, ελληνικές οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον οποίο, στο οποίο... Λένε ότι μήπω ήρθε η ώρα να λάβετε κάποια μέτρα για ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι σχετικά σπάνιο. Ε, το περιστατικό συνέβη στις 30 Νοεμβρίου ε, της περασμένης χρονιάς, όπου εκβράστηκαν στις ακτές της Κέρκυρας νέα ζηφυοί, όπως λέγεται είναι ένα είδος ε, μικρός ομισφάλαινας αυτό, ενώ ακόμα δύο εντοπίστηκαν νεκροί στα παρέλαια της Ιταλίας. Δείγματα από τα ζώα ε, στάλθηκαν... Ε, σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου των Κανάριων Νήσων το οποίο εξειδικεύεται αλλά και στην την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ε, σύμφωνα με την ε, παθολογική αναφορά την οποία εξέδωσαν τα δύο πανεπιστήμια ε, ε, παρουσιάστηκαν ε, ενδείξεις ότι τα, αυτά τα ατυχή θαλάσσια θηλάστικα Παρουσίαζαν διάφορα φαινόμενα εμβολή αέρα στα όργανα του, το οποίο μάλλον είναι ένδειξη ταχεία ανάδυσης. και άλλα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στη λεγόμενη και νόσο των διτών, Όταν ανεβαίνει απότομα στην επιφάνεια, ε, αν δεν κάνω λάθο, γεμίζει το αίμα με άζωτο και αυτό προκαλεί το θάνατο. Ε, έχουν παρουσιαστεί διάφορα ανάλογα περιστατικά και το 2003 στι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα οποία συνδέονται πάλι με, με ανθρώπινου ήχου στις θάλασσε. Γενικά οι φάλαινε και σχεδόν όλα τα θαλάσσια θηλαστικά είναι πολύ ευαίσθητα σε ήχου που προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. όπως βλέπετε, ακόμα και στη Μεσόγειο που έχουμε μικρά είδη φάλαινων, δεν φημίζεται η Μεσόγειο στι φάλαινέ τη. <σοσίλοι> ε, βλέπουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος να εξωθήσει τα θαλάσσια θηλαστικά σε αυτοκτονία είναι φοβέρο Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη είδηση και ότι έπρεπε να τη μεταδώσουμε εδώ στην ε, Αστρική Πύλη μια κομπή η οποία έχει και έτσι μια οικολογική ευαισθησία γιατί να το κρύψουμε εν... άλλωστε ε, <σοσίλοι> <σοσίλοι> ε, ε, η επαφή μας με τη φύση ε, είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους εν τέλει Νομίζω ότι θεωρά για το πρώτο τραγούδι της απόψινής εκπομπή. θα έχουμε έτσι μια επιλογή από τους όμορφου Νιρβάνα και ποια θα είναι η συνεχεία μας μηνά. Επιστρέφοντας θα μπούμε ουσιαστικά στην ανάλυση του κεντρικού θέματος για απόψε. Θα μιλήσουμε για τον τεκτονισμό, θα ξεκινήσουμε ιστορικά και θα εξετάσουμε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που θα ακούσετε τώρα γιατί τέτοια πράγματα ούτε ακούγονται ούτε γράφονται στην Ελλάδα θα εξετάσουμε το από πού προέρχονται και από πού εντοπίζονται οι ρίζες όλων αυτών των κατηγοριών και των θεωριών συνωμοσία ενάντια στον τεκτονισμό. Σε οποιοδήποτε α, ζήτημα ερευνάτε να ξέρετε ότι πάντα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να γυρίσετε πίσω στην ιστορία και να δείτε κάθε ιδέα Κάθε, κάθε θεωρία από πού έχει ξεκινήσει, από ποιους ανθρώπους έχει ξεκινήσει ποια είναι τα κίνητρια αυτών των ανθρώπων, γιατί λένε αυτά που λένε είναι ποια ειναι τα κίνητρα σημαντικότερο βήμα που οφείλει να κάνει ο εκάστοτε ερευνητή. εδώ δυστυχώς στις μέρες μας, ανεξαρτήτως με το αν αυτά που ακούμε είναι σωστά ή λάθος πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, δεν εξετάζουμε ε, τι απαρχέ των, ε, των ιδεών έτσι, τι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθο το οποίο κάνουμε αυτό θα, κάνουμε, αυτό θα αποπειραθούμε να κάνουμε και σε ό,τι αφορά τον τεκτονισμό. Κοντολογή, λοιπόν, θα έλεγα ότι θα επιχειρήσουμε να κάνουμε όχι μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προσωπικά δεν μου αρέσει η λέξη αντικειμενικώ. Ναι, ούτε και θεωρώ τελείω υποκριτική έννοια, την έννοια τη αντικειμενικότητα. Ωστόσο, θα κάνουμε μια ουδέτερη προσέγγιση στο θέμα του τεκτονισμού, όπου θα παρουσιάσουμε και την άποψη των τεκτώνων και την άποψη των επικριτών, των επικριτών του τεκτονισμού. Ωστε όλοι εδώ οι φίλοι του Ατλαντή και τη Αστρική Πύλη, αν θέλουν μέσα από προσωπική έρευνα να καταλήξουν και ήδη στο δικό του συμπέρασμα. Εμεί θα πούμε την άποψή μα βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι πρέπει να είναι και η δική σα άποψη. Μπορούν καθ' όλη τη διάρκεια τη εκπομπή να εκθέτουν βέβαια και τι δικέ του απόψει. Επαναλαμβάνω α, ραδιοφωνική αστρική πύλη, αλλιώ Stargate FM στο Facebook και στο email stargatefm.papaki.gmail.com. Μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. 105,2 I'm so happy Cause today from my friends in my head I'm so ugly. That's okay cause so are you Every day, for all I care, And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Ευχαριστώ και η και πάλι μαζί σας Δευτέρα 23 Απριλίου του 2012 Μήνας Παπαγεωργίου, Ανδρέας Παρνουτσόπουλος Στα μικρόφωνα του Atlantis FM Και είμαστε έτοιμοι να μπούμε Στο κεντρικό θέμα α, Της αποψινής εκπομπής Ο τεκτονισμός Λοιπόν θα ξεκινήσω Ανδρέας ρωτώντας ε, Αυτό ναι. ακριβώς που ρωτήσαμε Και, στην, α, και στον τείχο της Δηλαδή αφωνικής πύλης Και ήδη έχουμε κάποιες Αλλιώ χιουμοριστικέ, αλλιώ όχι. Τι σκέφτεστε όταν ακούτε τι λέξει τεκτονισμό ή μασονία, Ένα, τι σου έρχεται στο μυαλό, Κοίταξε, εμένα το πρώτο που μου έρχεται, βέβαια οφείλω να πω ότι δεν μπορώ να διεκδικήσω ότι είμαι ειδικό επί όχι, το δεν... θέμα των θέματων τεκτονισμού. Δεν το νομίζω να έχει σημασία, που... δεν ήταν αυτό σωστό. Μου έρχεται είναι ότι να... είναι άνθρωποι οι οποίοι α... έχουν φτιάξει μια συλλογικότητα η οποία είναι από το μάτι της δημοσιότητας, δηλαδή είναι άνθρωποι που μαζεύονται, μπορεί μπορείς να πει ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα το τι μπορεί να κάνουν εκεί που κάνουν και βέβαια αν με ρωτά μένα, επειδή έχω ασχοληθεί έστω και λίγο με αυτό το πράγμα, όλο αυτό το έτσι... Λαϊκό, φαντασιακό, το οποίο έχει αναπτύξει μια άποψη ότι οι τέκτονες, οι μασόνοι όπως τους ονομάζει ο γλυκός Γεννή το που ναι. είναι Ο Ελευθεροτέκτονισμός είναι η επίσημη ονομασία ε, του τέκτονισμού, έτσι αποκαλ... αυτό αποκαλούνται οι τέκτονες. Ε, τέλος πάντων, για να μην σας καθυστερήσω άλλο, για να μεταδώσω την εικόνα την οποία έχει η ελληνική κοινωνία τουλάχιστον ως προς το θέμα του τέκτονισμού. Ε, είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί συνήθως είναι έτσι πολύ πλούσιοι πολιτικοί, επιχειρηματίες κτλ. οι οποίοι στην ουσία καθορίζουν τη μοίρα μας και το μέλλον μας έχοντας συγκεντρώσει πανίσχυρα μέσα γι' αυτό και χρησιμοποιώντας Μασωνία, ώστε να φτιάξουν ένα δίκτυο ανίσχυρων ανθρώπων οι οποίοι καθορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας και της Ελλάδας και δεν ξέρω τι άλλο Και πράγματι ο φίλος εδώ στο Facebook, ο Γιώργος Φιλόσοφος μας λέει ότι αυτό που του έρχεται στο μυαλό είναι ένα πολύ καλά στημένο δίκτυο για την προώθηση ανθρώπων γαλοχημένους στους κόλπους των στοών σε θέσεις κλειδιά δηλαδή για την επίτευξη στόχων και μας αναφέρει χαρακτηριστικά τις δύο πολύ γνωστές οικογένειες, τους Ροτσλιτ και τους Rockfellers, σαν ανθρώπους οι οποίοι κινούνται με αυτό τον τρόπο. Και όντως, όπως είπες και εσύ Αντρέας, το φαντασιακό ιδιαίτερα των Ελλήνων, οι τέκτονες, η αλλιώ μασόνοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι α, συναντώνται μυστικά από όλους α, μέσα στι τοές του και... Καθορίζουν ουσιαστικά τι τύχε του κόσμου μέσω σε αυτήν Και δηλαδή, η εικόνα που έχουν περισσότερη είναι ούτε αυτή την εικόνα. Mm -hmm. δεν είναι ότι Έχω κάποιοι άνθρωποι παίρνουν το γνώμονα και το διαβίτη, τα οποία είναι τα σύμβολα του τεχνολογικού, και εκεί προσπαθούν κάτι. Κατσαβιδώνουν εντό εισαγωγικών. Να με συγχωρήσετε για αυτόν τον όρο. Κατσαβιδώνουν το μέλλον τη ανθρωπότητα, φύγουν βίντε, φτιάχνουν, μηχανοραφούν τέλο πάντων. Λοιπόν, σύμφωνα... Νομίζω ότι ναι. δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και... Εμεί θα θίξουμε μια διάσταση από τη δική μα πλευρά και με βάση έρευνα στη βιβλιογραφία την οποία κάναμε και στην επαφή μα με ανθρώπου και τέκτονε και μη τέκτονε, αντιτέκτονε δηλαδή, με ανθρώπου οι οποίοι στην ουσία αντιδρούν σε αυτόν τον οργανισμό και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Να πούμε, ότι, να πούμε τώρα και την άλλη πλευρά, ότι σύμφωνα με τα όσα διατείνονται οι ίδιοι τέκτονε στα έγγραφά του, ο ελευθερωτικοτονισμό είναι στην ουσία ένα φιλοσοφικό, προοδευτικό και φιλανθρωπικό σύστημα που αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του μέσω της αυτογνωσίας, της έρευνας, της αλήθειας, της αλληλεγγύης και της εφαρμογής των αρχών της τεκτονικής ηθικής ενώ παράλληλα ω θεσμός εργάζεται αδιάλειπτα για την πρόοδο και την ηθική και πνευματική ανόρθωση τη ανθρωπότητας μέσω της ειρηνική και βαθμιαίας ανύψωσης του ατόμου. Και όλη αυτή την εργασία οι τέκτονες συμβολικά την αναφέρουν ως ανοικοδόμηση του ναού της αρετής. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με αυτά που διατείνονται οι τέκτονες και σύμφωνα με αυτά που έχουν στο μυαλό τους ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όχι μόνο της ελληνικής εδώ παρουσιάζεται μία πολύ μεγάλη διάσταση απόψεων και διαφοράς Τώρα από πού προέρχεται ο τεκτονισμός και η οι τεκτονικές στοές, έτσι, υπάρχουν διάφορες εδώ δίσταντι άποψεις μεταξύ των μελετητών Υπάρχει μία άποψη α, η οποία είναι θα λέγαμε η απεικρατούσα Σύμφωνα με την αυθεντική σχολή έτσι χαρακτηρίζεται που εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα α, Και τι υποστηρίζει αυτή η σχολή Υποστηρίζει ότι ο τεκτονισμός ξεκίνησε ουσιαστικά από τις συντεχνίε των τεχνητών οικοδόμων και λιθοδόμων κατα τη διάρκεια του μεσαίωνα και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες θεωρίες που συνδέουν εκεί και την τη δημιουργία της του αμερικανικού κράτους. Αντρέάν, αν το έχει υπόψη αυτό με την διακήρυξη ανεξαρτησίας ότι και ο πρώτη πρόεδρος των ΗΠΑ ανάμεσα του και ο Τζόρτζου Άσσιγκτον ήταν και οι ίδιοι τέκτονες μάλλον δεν νομίζω καν αποτελεί θεωρία αυτό μάλλον αποτελεί μια πραγματικότητα Δεν είναι θεωρία μηνά ναι. ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν θα δώσεις και εσύ μια ιστορική διάσταση στο κίνημα του τέκτονισμού και το πώς εκεί στην ανατολή του σύγχρονου τεκτονισμού, πως ο τεκτονισμός συνδυάστηκε με διάφορα έτσι, επαναστατικά και απελευθερωτικά κινήματα. Θα, θα τα μιλήσουμε πούμε και, και παρακάτω ναι. Να Τουλάχιστον και... έτσι ξεκίνησε ο τεκτονισμός ως κάτι προδευτικό. Νομίζω ότι στη συνέχεια αλλοιώθηκε, όπως τα πράγματα πάντα αλλιώνονται και έφτασε στο σήμερα. Τέλο πάντων, να θα μην το προ... αυτό συνέχεια, ναι. το τι θα αυτό. Να πούμε μόνο τη, τη δεύτερη και τη δεύτερη θεωρία η οποία υπάρχει σχετικά με τι απαρχέ. Του τεκτονισμού, την οποία προωθεί η αποκαλούμενη Ανθρωπολογική Σχολή, σύμφωνα με, τον, με την οποία ο τεκτονισμό έχει την καταγωγή του στα αρχαία μυστήρια και είναι ο θεματοφύλακα τη γνώση που διασώθηκε μέχρι την ίδρυσή του μέσα σε διάφορε μορφέ, όπω είναι οι Ναΐτε, οι και οι Ροδόσταυροι. Είναι δηλαδή μια θεωρία η οποία συνδέει τον τεκτονισμό με άλλε μυστικέ εταιρείε οι οποίε εμφανίστηκαν πριν από το έτο 1717. Uh, έτος στον οποίο υποτίθεται ότι εμφανίζεται επίσημα uh, η πρώτη τεκτονική στοάς στις 24 Ιουνίου του 1717, uh, είναι η δημιουργία της μεγάλης στοάς της Αγγλίας εκεί. Για να συμπληρώσω και το μηνά πάνω στις διάφορες uh, θεωρίες uh, περί της προέλευσης του τεκτονισμού και πότε τοποθετούνται οι απαρχέ του τεκτονισμού uh, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη περί αυτού του θέματος. θα σας πω έτσι... Ε, πολύ γρήγορα, είναι τουλάχιστον 13 οι διάφορες θεωρίες που υπάρχουν περί της γέννησης του τεκτονισμού Σύμφωνα με πηγές οι οποίες μάλιστα είναι και τεκτονικές ε, Κάποιες θεωρίες συνοπτικά για τη δημιουργία του τεκτονισμού είναι ότι προέρχονται από τους πατριάρχες του Ισραήλ Από τα διάφορα μυστήρια, από την κατασκευή του Ναούτο από τον Βασιλιά Χιράμα Βή, Από τις Σταυροφορίες και την Ρωμακαθολική Εκκλησία Από την δράση που είχαν οι οι πιπώτες Από τις Ρωμαϊκές Συντεχνίες, τα λεγόμενα κολέγια Και τα λοιπά, Από τις διάφορες συντεχνίες των οικοδόμων του Μεσαίωνα Πολύ γνωστή και αυτή η θεωρία Από τους Ροδόσταυρου, από τον Όλιβερ Κρόμβελ από τον Κάρολο Στούαρτ, από τον Σερ Christopher Ρέν, κατά την κατασκευή του Ναού του Αγίου Παύλου, από τον Δόκτορα Νεσάγγιλιέ και πάρα πολλές άλλες ερμηνείες που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα. Αυτές είναι λίγες, σας είπα. Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι... Κάποιος δεν μπορεί να καταλήξει στο πού μπορούμε να τοποθετήσουμε την έναρξη, του τη δημιουργία μάλλον του τεκτονισμού, ότι ούτε υπάρχει ένας δημιουργός. Απλά νομίζω το πιο σίγουρο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι κατά το 18ο αιώνα στην ουσία αρχίζει και σχηματοποιείται αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε τεκτονισμός. Ωραία, τώρα... Όπως σας είπαμε και νωρίτερα και από όλες τις αντιδράσεις εδώ που έχουμε στο, στον τοίχο μας στο facebook είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καθορίσουμε και να, να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία και να δούμε πότε και από πού εμφανίζονται οι πρώτες α, αντιτεκτονικές α, θα λέγαμε φωνές μέσα από έργα και βιβλία τα οποία γράφτηκαν σα είπαμε ανεξαρτήτως του αν Κάποιο συμφωνεί όχι με τον τεκτονισμό, οφείλουμε να διαρευνήσουμε και αυτή την πτυχή του θέματο. Μάλλον είναι η πιο σημαντική για να καταλάβουμε αρκετά πράγματα τα οποία ακούμε ε, μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, ο, ο τεκτονισμός χτυπήθηκε ουσιαστικά κάνοντας μία εισαγωγή από. Τα περισσότερα μάλλον αντιτεκτονικά έργα γράφτηκαν από ιερεί τη εποχή και μάλιστα από ιερεί τη μετά Γαλλική Επαναστάσεω, εποχή Γαλλική Επανάσταση, ως γνωστόν έλαβε χώρα το 1789, εκεί λοιπόν στα τέλη του 18ου αιώνα ο μύθος περί της συνωμοσίας των ελευθεροτεκτών άρχισε να παίρνει μορφή σε ένα λόγο, ο οποίο διατηνόταν ότι α, ο, ο ελευθεροτεκτονισμός αποσκοπούσε στο να καταστρέψει α, τόσο τον χριστιανικό πολιτισμό, όπως α, και εκείνη την δεδομένη, την, ισχυ, την ισχυρή, την άρχουσα κοινωνική τάξη. Όλη αυτή η, η αντιμασονική θρύλη εκμεταλλεύτηκε, έπεσε θύμα εκμετάλλευσης μάλλον τον εκμεταλλεύτηκε η προπαγάνδα της Εκκλησίας, ορίμασε κατά τα έτη 1797 με 1799 και, τροφοδο... και τροφοδότησε έργα ενάντια στους uh, τέκτονες, uh, κυρίως από, το... από ανθρώπους όπως ο Μαρκίσιος Δελουσέτ, ο κόμις Αντουάν Φεράντ, ο Αβάς Ζαμπινό, ο Αβάς Λεφράνκ, ο Τσάρλ Γκατέτ, Γκατέτ Δε τέλο πάντων, και α, ο Αβάς Μπαουρέλ επίσης πάρα πολύ σημαντικός και ο Τζον Ρόμπισον ο οποίος έγραψε α, εκείνο το περίφημο έργο για την συνωμοσία που έμπλεξε μέσα και τους Ιλουμινάτι το είχαν κυκλοφορήσει οι εκδόσες πριν από μερικά χρόνια έμπλεκονται και οι Ιλουμινάτι μέσα και οι Εβραίοι, Όποιο δηλαδή θέλει να διαπιστώσει από πού προέρχεται όλη αυτή, όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσία για τους μασόνους, για τους Ιλουμινάτι και για τους Εβραίου, πρέπει οπωσδήποτε να πάει πίσω α, στις δεκαετίες αμέσω μετά την Γαλλική Επανάσταση και να δει πώς από συγκεκριμένους χριστιανικούς κύκλους και για πολύ πολύ συγκεκριμένους λόγους α, χτυπήθηκαν όλες αυτές οι προσπάθειες ανεξαρτήτως του ανέκρυβαν κάτι το, το περίεργο, το ολοκληρωτικό κτλ. κτλ, κτλ. Uh, μάλιστα συγκεκρι... Τα, συγκεκρι... τα πρώτα έργα τα οποία βγήκαν, όπω για παράδειγμα του Φρανσουάλε Λεφράγκ το 1791, το βιβλίο του με τίτλο Το Πέπλο σηκώνεται για του Περίεργου ή Το Μυστικό τη Επανάσταση τη Γαλλία, όπω αποκαλύπτεται με τη βοήθεια του ελευθεροτεκτονισμού, uh, έλεγε ότι ήταν οι Ναΐτε εκείνοι οι οποίοι προσήλθαν στον ελευθεροτεκτονισμό μετά τη διάλυση του τάγματό του, μετέδωσαν την επιθυμία του να εκδικηθούν όλου του βασιλεί και του ιερεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ουσιαστικά τα έργα εναντίον των, των Ελευθεροτεκτώνων και των Ιλουμινάτι αργότερα προήλθαν από ανθρώπους οι, οποία, οι οποίοι είχαν ιδεολογία αντεπαναστατική. Στέκονταν δηλαδή ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση, στέκονταν ενάντια στο διαφωτισμό και μέσα από το έργο τους α, διάφορες ιστορίες, διάφορες και πλαστογραφίσεις, οι οποίε υπήρξαν και έχουν αποδειχθεί τα μετέπειτα χρόνια α, πώς να το πω τώρα έδειξαν ότι ουσιαστικά ο τεκτονισμός ήταν ακόμα θα το δούμε και παρακάτω συνώνυμο ακόμα και του σατανισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας είπα για να καταλάβουμε τις απαρχές όλου αυτού του ρεύματο. Λοιπόν και άλλα έργα του Gadette de Gassicourt όπως σα είπαμε το 1799 υποστηρίζει ότι τα μέλη των τεσσάρων στον ελευθεροτεκτόνων ναητών που τις ίδρυσε ο τελευταίος μέγας μάγιστρος Ζάκς Μολέ, ο τελευταίος ναή της υπότισης, από τα βάθη της φυλακής του είχαν ήδη ορκιστεί μετά το θάνατο του Μολέ το 1314 να ξεκάνουν όλους τους βασιλείς και το, γένος, και το γένος των καπετιδών να καταστρέψουν τη δύναμη του πάπα, να κηρύξουν την ελευθερία των λαών και να ιδρύσουν μια οικουμενική δημοκρατία. Σαν μια νέα τάξη πραγμάτων μου ακούγεται αυτό το πράγμα. Ίσως οι συγκεκριμένες ιδέες αργότερα να πήραν α, άλλες διαστάσεις. Α, οι διαδόσεις εναντίον των μασώνων σιγά σιγά παγιώνονται σε ένα θρύλο. Το θρύλο της μόνιμης συνωμοσίας των Ιλουμινάτη. Η ιδρυτής της ήταν ο Άνταμς Βάις και α, Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανεί τις αυθεντικές α, πεπιθήσεις τον Ιλουμινάτη, τη ομάδας η οποία εξαφανίστηκε και οι σύγχρονοι συνομοσιολόγοι πιστεύουν ότι εξακολουθεί να είναι παρούσα. Δεν ξέρω πόσοι από σας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή θα διαφωνούσατε με τις, με τις απόψεις των Ιλουμινάτη που πρεσβεύει ο Βάις Κάουκτ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Uh, λοιπόν, uh, και αργότερα θα τον συναντήσουμε όλο αυτό το, το αρχιετυπικό με τους Ιλουμινάτι, η συνωμοσία παγκόσμια, σε διάφορα συμβραζόμενα καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά με χαρακτηριστικό τρόπο τις δεκαετίες του 90 και του 2000, uh, στην οποία uh, διανύουμε αυτή τη στιγμή, 2010. Λοιπόν, έχει Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Στη συνέχεια στο παιχνίδι μπαίνουν μέσα και οι, και οι Εβραίοι. Υπάρχουν εδώ βιβλία όπως του Αντρί Ρότζερ Γκουτζενότ. 1805-1876, που αναφέρει ότι όλοι οι κοινωνικοί και οι αντιχριστιανικοί κλονισμοί στον κόσμο αποτελούν έργο των ελευθεροτεκτώνων και των Εβραίων και ότι μέσα από αυτέ τι επαναστατικέ ανατροπέ, εφόσον ο ελευθεροτεκτονισμό είναι απλώ όργανο στα χέρια των Εβραίων, ετοιμάζεται ο θρίαμβος του Εβραίου ή η καταστροφή του χριστιανικού πολιτισμού ω αναπόφευκτη συνέπεια των ταραχών, γιατί ο στόχο του Εβραίου, του οποίου η καταστροφη του χριστιανικου πολιτισμου σαν αναποφευκτη συνεπεια βαραίνει αντίστροφα προ την πίστη του χριστιανού, είναι να εξιουδαήσει τον κόσμο να καταστρέψει τον χριστιανικό πολιτισμό μου θυμίζει κάποια εξόφιλα σημερινών ελληνικών εφημερίδων κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ε, έχει, υπάρχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί να αντιλήσει κανεί από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχω εδώ μπροστά μου ονομάζεται Θεωρίες Συνομωσίας έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις πόλης και από τον συγγραφέα τον Πιέρ Αντρέ τον Γάλλο και νομίζω ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβασώ άλλα πράγματα, δεν... ο σκοπός μου ήταν απλά να παρουσιάσω το ιδεολογικό, πολιτικό πλαίσιο των πολέμιων του, του ελευθεροτεκτονισμού και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα μέσες άκρες δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ στις μέρες μας. Η μόνη διαφορά είναι ότι ζούμε σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία οι θεωρίε συνωμοσία ουσιαστικά μαζί με την πραγματικότητα δείχνουν να περιπλέκονται περίεργα και έτσι όπως πριν από μερικά χρόνια και ακόμα νομίζω ισχύει το να εξτομίζεις ας πούμε στον τον άλλον μια κατηγορία του τύπου είσαι φασίστας για παράδειγμα σήμερα νομίζω το πιο εύκολο πράγμα μπορεί να το παρατηρήσει κανείς μέσα στο διαδίκτυο είναι όποιον... Γνωστό ας πούμε, πολιτικό κτλ. Δεν γουστάρουμε, είσαι μασόνο. Κάπω έτσι. Νομίζω έχει ότι. Πα, έχει πάρει δηλαδή μια αρνητική χρειά η λέξη χωρί να γνωρίζει απαραίτητα ο κόσμο το τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει όντω κάτι το περίεργο και αρνητικό, μπορεί να μην, να μην σημαίνει απαραίτητα. Έχει πάρει μια συγκεκριμένη χρειά και χρησιμοποιεί η λέξη έτσι άκρητα. Και ζούμε μια τέτοια περίοδο. Νομίζω αυτό μηνά συμβαίνει, διότι. Πρώτον, να, και βασικό για να η εισηγήσι μου να έχει νόημα, ας πάρουμε ως δεδομένο ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα τι είναι τεκτονισμός, δηλαδή, τι πρεσβεύει, ποια είναι τα, τα λειτουργικά του, ποια είναι οι συμβολισμοί του, γιατί κάποιος ασχολείται. Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν τα ξέρει αυτά και νομίζω περισσότεροι δεν τα ξέρουν και γιατί να τα ξέρουν στην τελική, αν δεν ενδιαφέρονται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό κάποιος ο οποίος βλέπει τα πολιτικά τεκτενόμενα και νιώθει το πόσο ανίσχυρος είναι ως μονάδα να καταλογίζει σε, σε άλλες μονάδες σε άλλα άτομα τα οποία είναι πολύ ισχυρά να τους δίνει αυτές τις εντός αγωικών υπερφυσικές δυνατότητες που τους χαρίζει ο τεκτονισμός και την, αυτή την ισχύ την οποία μπορεί να τους αποδώσει η ασχόληση με κάποια μυστική οργάνωση η οποία παρέχει απεριόριστη ισχύ στα μέλη της. Νομίζω ότι είναι ο φόβος του αγνώστου που οδηγεί ανθρώπων να και η απουσία οποιασδήποτε κατανόησης στο πώς λειτουργεί η πολιτική σήμερα. Δηλαδή έχουμε μια τάση να αποδίδουμε τα πάντα μέσα από ένα συνωμοσιολογικό πρίσμα και να τα έτσι. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε περισσότερο τα πράγματα και νομίζω ότι κυρίως λόγω άγνοια κάποιο μπορεί να αποδώσει, να πει κάποιον πολιτικό ότι είναι μασόνο, ενώ δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Το θέμα μας είναι ποιο τον έχει εκλέξει, γιατί τον έχει εκλέξει, αν τον έχει εκλέξει. Και τέλο είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση για να την ανοίξω τώρα. Αλλά νομίζω ότι πέρασε ένα δύο πραγματάκια το οποίο είναι πολύ σημαντικά και τον ουδέτερο παρατηρητή νομίζω ότι τον άγγιξα με αυτό το σχόλιο. Και εγώ έτσι πιστεύω ήταν μια πολύ ωραία διάσταση αυτή που έθεσες και να πούμε ότι εμείς δεν θα, δεν θα κολλήσουμε, θα κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις, τέτοιου είδους ερωτήσεις στον κύριο Παϊπέτη κατά τη δέρκη τη δεύτερη ώρα. θα το ρωτήσουμε δηλαδή τι απαντά σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι οι τέκτονες έχουν δύναμη, ότι μπορούν να κινούν τα νήματα, ότι βρίσκονται πίσω από παγκόσμιες κυβερνήσει ή ελέγχουν τους πολιτικούς. Θα του κάνουμε τέτοιε ερωτήσει, μην ανησυχείτε. Να το μετα... θα μα απαντήσει. Για να κάνω κι εγώ έτσι ένα σχόλιο στο τι μπορεί να ήταν ο τεκτονισμός. Όπως σας είπα πριν δεν είναι δεκδικό οποιαδήποτε ιδιότητα ερμηνευτή του τεκτονισμού, ούτε έχω ασχοληθεί, μπορώ να πω ιδιαίτερα να πω ότι έχω ασχοληθεί χρόνια και. Ούτε και εγώ θα μπορούσα εναστήτηση. να το πω. Δεν είμαστε τέκτονες παιδιά για όσου μαγί. Όπω επίση είναι σημαντικό αυτό είναι όντω. Ε... Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ούτε γι' αυτό και δεν μπορεί να το πιστεύει. Ούτε <laughs> πόσο ξέρω εννοιάζ, υποτίθεται τον ξέρω πολλά χρόνια που δεν το ξέρω αν έχει μυστική ζωή, α πούμε, <laughs> Όχι, την οποία δεν γνωρίζω. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να εκφραστώ με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε κάποιο να καταλάβει ότι η μετέκτομαι, απλά μου αρέσει να μελετώ την ιστορία. Και να είμαι αντικειμενικός κριτής και μ' αρέσει να ψάχνω το γιατί. Δηλαδή αυτό κολλούσε ίσως και με τα, τα δελτία ειδήσων που λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι ό,τι ακούτε από κάποιον πρέπει να ρωτάτε τον εαυτό σας αρχικά γιατί, γιατί το λέει αυτός. Για μένα στα, στα ανθρώπινα πράγματα υπάρχει αιτιακρατία. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν θα ήθελες ναι. να ανοίξουμε λίγο και το κεφάλαιο με την Ελλάδα, Αντρέα. Στο θέμα ο οφείλω να πω, να κάνω μια εισαγωγή. Ο τεκτονισμός στα πρώτα χρόνια της έτσι επίσημης ιστορίας του είχε συνδεθεί με διάφορα πολιτικο-κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή γύρω στο 1700 μέχρι τον επόμενο, μέχρι το, τα τέλη του 1800 τέλος πάντων είχε συνδεθεί με προδευτικές κινήσεις. Ε, Περιντώ να αναφέρουμε ότι η επανάσταση του 1821 ε, Δεν θα είναι ίδια αν βγάλουμε από την εικόνα την διάσταση της δράσης των μυστικών εταιριών Δεν εννοώ ότι όλοι ήταν τέκτονες οι οποίοι συνέβαλαν στην επανάσταση του, του 1821 Σύμφωνα με τους τέκτονες άμα μπείτε στο σε διάφορα site που έχουν δια, διατρανώνουν ότι σχεδόν όλοι ήταν τέκτονες από τους μεγάλους αγωνιστές ε, Αναφέρεσαν το... στη φιλική εταιρεία και τελικά, Ναι, πάρα... δεν ήταν μόνο η φιλική εταιρεία Αυτό είναι το θέμα ότι πάρα πολλές ε, μυστικές εταιρείες Δημιουργήθηκαν ε, κυρίως λίγο πριν την, το ξέσχυμα της επανάστασης Και είχαν ως σκοπό την ε, βοήθεια του σκοπού της απελευθέρωσης ε, της Ελλάδας Ήτανε ε, εκατοντάδες να σου πω, αυτές οι Με ε, προεξάρχουσα και πιο γνωστοί την φιλική εταιρεία. Τώρα που είπες ότι δεν ήταν μόνο η φιλική εταιρεία να αναφερθούμε και στους στους Ιακοβίνους των uh, Ιωνίων νήσων οι οποίοι την περίοδο 1797-1799 έδρασαν πολύ και με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις σε νησιά όπως η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα. Άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή. Αλλά για να συνεχίσουμε λίγο για το θέμα για να των ελλήνικων το παράδειγμα γιατί δεν ήταν μόνο η φιλική εταιρεία η οποία... Ε, μπορεί να χαρακτηριστεί, χαρακτηριστεί μυστική εταιρεία με αρκετά τεκτονικά στοιχεία δηλαδή είχαν ένα όρκο, είχαν μίση είχαν διάφορους ε, έτσι, σημάδια αναγνώρισης του ενός τέκτονα με τον άλλον ή του ενός ε, μέλους με το άλλο ε, τα οποία είναι καθαρά στοιχεία τα οποία είχαν πάρει από τον τεκτονισμό να αναφέρουμε π.χ. την εταιρεία των καλών εξαδέλφων δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα αυτή η μυστική εταιρεία, η οποία στην ουσία απορροφήθηκε από την φιλική εταιρεία και ιδρυτής της ήταν ο Ρίγας φέρεος ο οποίος ήταν τεκτονας ο άνθρωπος. Σας λέμε ότι ο τεκτονισμός, στην αρχή του τουλάχιστον, συνδέθηκε με πολύ όμορφα προοδευτικά πράγματα, με πολιτικό-κοινωνικά κινήματα, με επαναστάσει. Έφερε μια πρόοδο κατά <κάτω> τη γνώμη μου και μας βοήθησε να απελευθερωθούμε από διάφορες παλιότερες συντηρητικέ ιδέες κτλ. Ωστόσο νομίζω ότι δεν έμεινε η ίδια η φύση του στο πέρασμα των αιώνων και ιδιαίτερα σήμερα. Νομίζω ότι η εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον μέσα από συζητήσεις με διάφορους ανθρώπους που έχουν πολύ περισσότερη γνώση από μένα για το θέμα αυτό, είναι ότι πλέον, ειδικά αν μιλήσουμε για τα δεδομένα της Ελλάδας, τις εντός αγωγικών κάποιοι την αποκαλούν ψεροκώστενα, τουλάχιστον αυτό το θέμα έτσι είναι, ο ελληνικός στεκτονισμός είναι πολύ πολυδιασπασμένος, ελ, και συχνό αυτολίες, φαινόμενο, όμως. δηλαδή όλοι έχουν ορίσει τα χωράφια τους, σκοτώνονται μεταξύ τους, ο άλλος λέει ότι εγώ είμαι αυθεντικός, ο άλλος λέει ότι όχι δεν είμαι εγώ αυθεντικός. Και Από αυτό εκεί και πέρα όμως ε, θα μου φανεί εξαιρετικά, μη με 200 μιλά μην, για να okay, τελειώσω, θα okay. <laughs> <laughs> σε αφήσω σε λίγο. Ε, στην ουσία όποιος πει ότι οι Έλληνες τέκτονες στην ουσία έχουν μια έστω και μικρή παρέμβαση στα πολιτικά δρόμενα της χώρας νομίζω ότι θα πέσουν έξω. Δεν το έχω δι' αυτό και νομίζω από ε, μιλώντας και με τέκτονος, οι οποίοι ίσως κάπως απογοητευμένοι με το ελληνικό σκηνικό ε, δεν κολλάει ο ελληνικός τεχνολογισμός νομίζω δεν έχει σχεδόν καμία ίσχυ σήμερα Α... Δεν το λέω ούτε με λύπη ούτε με χαρά απλά νομίζω ότι αυτή την εικόνα έχω θα μας βοηθήσει και ο κύριος Παϊπέτης ο οποίος ε, είναι, δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στον τεκτονισμό και έχει φτάσει και σε πολύ Υψηλέ βαθμίδε του. Και πάνω σε αυτό που είπε σχετικά με την πολυδιάσπαση, μην φανταστείτε, όπω είπε και εσύ, δεν πρόκειται για υπερανθρώπου. Ουσιαστικά και ο τεκτονισμός Πόσο ακούω και εγώ από ανθρώπου με του οποίου συναναστρέφομαι, είναι και αυτό ένα καθρέφτη τη ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, σε κάθε, σε κάθε σύλλογο, σε κάθε χώρο, όπου και αν κοιτάξετε γύρω σα, θα βρείτε ανθρώπου οι οποίοι τσακώνονται για το τάδε πράγμα, τσακώνονται για το άλλο. Διασπόνται, φτιάχνουν τις δικές τους ομάδες Δεν, δεν διαφέρουν και πάρα πολύ τα, τα πράγματα Υπάρχουν βέβαια, έχουμε γνωρίσει και εμείς Μέσα από τη δραστηριότητά μας στην κοινότητα του μεταφυσικού αρκετέ εξέχουσες προσωπικότητες που τυχαίνουν να είναι τέκτονες Απλά αλλά... αυτό θέλω να τονίσουμε γενικά ναι. Την μεταμόρφωση του τεκτονισμού ω ε, έννοια η οποία και αντίληψη της κοινωνίας. Ε, ξεκίνησε ο ΣΚΑ, το οποίο μπορείς να πεις ε, αν το βλέπεις έτσι ε, ω ένα προδευτικό πρόταγμα μια ε, οργάνωση, ένας οργανισμός μια πλοιάδα μάλλον οργανισμών γιατί δεν, ο τεκτονισμός δεν είναι κάτι ενιαίο Έχει, ε, πάντα είχε πολύ διάσπαση στον πυρήνα του και αυτό είναι, μάλλον είναι καλό και αυτή η αρχική, έτσι, η θετική ας πούμε Πλευρά του στην ουσία έχει φτάσει σήμερα να αντιστραφεί και όταν μιλάς για τεκτονισμό και μασονία και όπως δεν ξέρω τι άλλε λέξει συμβολίζει το απόλυτο κακό και νομίζω ότι mm. σε αυτό φταίνει και οι ίδιοι Δεν νομίζω ότι φταίει η κοινωνία σε αυτό. Η κοινωνία ε, νομίζω ότι ακολουθεί. Ε, ε, πράγματα τα οποία τις θα σερβίρουν άλλοι δεν νομίζω ότι η κοινωνία ευθύνεται γι' αυτό Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μας το, θα μας το απαντήσει και ο κ. Παϊπέτης το ερώτημα του εάν ο τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά α, οι συγκεκριμένοι κύκλοι που προαναφέραμε ή τουλάχιστον από εκεί προερχόμενοι κατηγόρησαν τον τεκτονισμό ότι είναι μια θρησκεία, μια αίρεση και ότι αυτή η αρχή, τέλο πάντων, το υπέρτατο όν το οποίο πιστεύουν είναι στην ουσία ένας θεός, είναι κάτι το αιρετικό, λατρεύουν το σαντανά κτλ. Και, και, και αυτό έχει παίξει το ρόλο του σε όλη αυτή τη δαιμονοποίηση, θα λέγαμε, του τεκτονισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα, να, που θα μπορούσαμε να πούμε. Να πούμε επίσης ότι στις βασικές, στα βασικά προαπαιτούμενα που ορίζονται. Ότι ο τεκτονισμός ώστε κάποιος να, είναι, να επισέλθει αυτό να γίνει μέλος μιας στο άσο όπως λέγονται οι διάφορες ε, καταστάσεις τεκτονικών ιδρυμάτων ε, ανά γεωγραφικές περιοχές ε, είναι στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες είναι βασικό προαπαιτούμενο να πιστεύεις σε κάποιο θεό Π.χ. αυτό θρησκεία, εμένα ναι. μου προκαλεί κάτι Μου λέει ότι η θρησκεία δεν είναι κάτι ξένο Με το τεκτονισμό όταν απαιτεί τα μέλη σου να έχουν άποψη Επιτροφέροντας και συγκεκριμένα θετική. Είναι ερώτηση πολύ βασική Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάνε για μια συγκεκριμένη θρησκεία Π.χ. <συσπά> πιστεύεις στον Χριστό μπορείς να γίνεις τέκτονας Ή πιστεύεις στον Αλάχ μπορείς να γίνεις ε, τέκτονας Απαιτούν να πιστεύει σε κάποιο δημιουργό, mm -hmm. τέλος πάντων. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, δεν το θεωρώ πρόοδευτικό πλέον. Θα ήθελες δηλαδή να έχει και επιλογή ναι, για... για άθεους. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν κάποιες γαλλικές στοές οι οποίες απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, είναι άθεοι. Δηλώνουν άθεοι. Η Γαλλία νομίζω έχει και η Γαλλία προείσταται και του αθειστικού κινήματο στην ουσία. Σωστό και αυτό. Ωραία. Είναι μια ένσταση που έχω αυτή και επίση πολλέ στοέ, όχι όλε βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αρχίζουν και να πτύσσονται περισσότερο αυτέ. Οι περισσότερε στοέ δέχονται μόνο άντρε. Ναι, είναι και αυτό. Είναι αυτό αυτό μου με... βγάζει μια αντίληψη πολύ παλιά, δηλαδή δείχνει και την παλαιότητα του. Από εκεί προέκυψε όλο αυτό. Ναι, ακριβώ. Ότι έχει ένα βαθύ παρελθόν. Απλά στην υπάρχουν αυτό. και στοέ οι οποίε είναι μεικτέ ναι, και μυκτές. δέχονται και γυναίκε. Ωραία. Λοιπόν. Ε, και επίση ναι. έχω και ένα άλλο θέμα. Θε να κλείσουμε το κεντρικό μα θέμα, έχουμε φτάσει στην ώρα. Έχουμε νομή. φτάσει στην ώρα μα αλλά μπορούμε να Θα κάνουμε και διάφορε ερωτήσει. Θέλω να μπούμε να λίγο στο ζουμί ναι. Γιατί κάναμε μια περιγραφή, είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Αλλά δεν έχουμε μιλήσει βέβαια αλλά... καθόλου γιατί δεν γνωρίζουμε και εμεί περιμονήσεων και τα λοιπά. Περι... Δεν δε ξέρω τα διάφορε μητικέ έτσι. Ναι. Δε... Υπάρχουν βέβαια περιγραφέ, αλλά. Και στο ίντερνετ κυκλοφορού. παντού. Γιολοφόνο πάντου έχουμε διαβάσει περιγραφές και τα λοιπά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το έχω βιώσει. Τι να σου πω τώρα, οποίοδήποτε μπορεί να τρέξει σε διάφορα αναγνώσματα, αλλά... Θα μου πει τι θα ξεδιαλέξει μέσα. αυτό Θα προτείνουμε, νομίζω, ίσως και κάποια βιβλία περί του ναι, θέματος. Ναι, θα ρωτήσουμε ναι. και τον κύριο Πα... Πάη Πέτη. Κυρίω οι εκδόσει εδώ στην Ελλάδα, για όσου ενδιαφέρονται για βιβλία στα ελληνικά, γνωρίζω ότι έχουν βγάλει αρκετά. Ναι, Έχω μια ιδιαίτερη έτσι, ναι. τεκτονική βιβλιοθήκη στην ουσία. Έχω το ελληνικό τεκτονικό εγχειρίδιο του Ανδρέα Ριζόπουλου, που το θεωρώ αρκετά έτσι ώστε να. Να, να καταλάβει κάποιες, κάποια πράγματα για τον τεκτονισμό και επίση είχα ψαχθεί και με το θέμα που, που ανέφερε προηγουμένω για τον ρόλο του τεκτόνου στην Επανάσταση. Ο ίδιο συγγραφέα, ο Ανδρέας Δεροζόπουλο, έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Τεκτονισμός και 1821 από εκδόσει 4. Νομίζω και άλλο ένα σοβαρό βιβλίο για το θέμα είναι του Ιωάννη Λουκά, ε, Ιστορία τη Ελληνική Μασονία και Ελληνική Ιστορία, Εκδόση Παπαζήσι. Έχι. Και αυτό είναι αρκετά βιβλίο για όσου mm. να ασχοληθούν με το θέμα. Ε, αυτό που θέλω να το ρωτήσω κιόλας, αλλά θα και τους φίλους τη Αστρικής Πύλης. Ε, οι τεκτονε τουλάχιστον, δεν ξέρω, κάπου το έχω δει σε δικό του site, σε δικιά τους πηγή. Αναφέρουν ότι δεν γίνονται πολιτικές συζητήσεις, ας πούμε, στις τοές και δεν μας ενδιαφέρουν πολιτικά θέματα. Ναι. Το έχω δει, δεν ξέρω αν έχει την ίδια εικόνα εγώ το έχω δει σε τέκτονικές πηγές αυτό. Δεν έχω κάποια άποψη. Δεν το έχω Ωστόσο, και η ιστορία του τεκτονισμού το διαψεύδει αυτό το πράγμα, ότι ο τεκτονισμός έχει άμεση συνάφεια με επαναστατικά και προοδευτικά κινήματα παλαιότερων αιώνων βέβαια. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό. Και επίσης, οφείλω να πω ότι... Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, σας είπα, δεν είμαι ειδικό, ωστόσο έχω έναν προβληματισμό. Θέλω να έχω μια άποψη, η οποία να ξεφεύγει από την άποψη που, έχει πέρι, που έχουν οι περισσότεροι φίλοι, όχι οι περισσότεροι φίλοι μου, ή τέλος πάντων να αποκτήσω μια γνώση παραπάνω για το θέμα. Όχι ότι με προσελκύει τόσο πολύ. Έχει τύχει να πάω σε μια ανοιχτή εκδήλωση, μιας τεκτονικής τοάς, ε, δεν θυμάμαι καν το πλήρες όνομα Νομίζω είναι λέγεται Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδας Ναι, ναι ε, Κάθε χρόνο Νομίζω Το είναι σχεδόν θεσμός όλων των Αν μιλάς αυτών. για τις λευκές νύχτες τώρα Ναι, αυτό η δεν η... ήταν λευκή νύχτα Α, οποίο, το ήταν, οποίο μια εκδήλωση, ήταν μια εκδήλωση Ήταν μια εκδήλωση όπου προ, είχαν προσκαλέσει Τον μεγάλο Διδάσκαλο Της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας Όπως λέγεται εκεί γιατί είχε ας πούμε στο Ά στη Γαλλία ε, και, ο οποίος, ε, και ήταν μια εκδήλωση που ήταν ανοιχτή στο κοινό δηλαδή είχε μέσα και τεκτόνες και πλούς πολίτες ο, τους οποίους τους ονόμαζαν τους συγκεκριμένα και αμοιητους όπως εγώ ε, στην ουσία ο μέγας διδάσκαλος της μεγάλης ανατολής ε, της ε, Γαλλίας έχουν λίγο περίεργα ονόματα τέλο πάντων μας μίλησε για τελείως πολιτικά θέματα, το τι, θα γι... τι γίνεται με την κρίση και πώς μπορούν να αντιδράσουν οι λαοί. Μίλησε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, δεν, να το πείσω... δεν είχα κάποια διαφωνία σε αυτά που έλεγε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ψύχρεμα, ορθολογιστικά, απέναντι σε όλο αυτό που έρχεται να κατακλείσει τη ζωή μας και να... που έρχεται να αλλοιώσει στην ουσία το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο όπως το γνωρίζαμε. Οπότε, αυτό που κατάλαβα, αυτό που πήρα εγώ, βέβαια, ήταν μια εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να το κάνανε για να προσελκύσουν κόσμο και να δείξουν ότι έχουμε έναν προβληματισμό στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Να. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την κοινωνία. Αυτή την εικόνα ήθελα να μου δημιουργήσουν στο μυαλό μου και είναι προβληματισμένοι στο πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο σε ακρεφνώς πολιτικά θέματα. Δεν μου έδωσαν την εικόνα ότι είναι άνθρωπο που ασχολούνται με φιλοσοφικά αφαιρετικά ζητήματα. Δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Μπορεί να ήταν επιλογή αυτή για να είναι φιλική προς το κοινό, ώστε να προσελκύσει, ας πούμε, κόσμο όλο αυτό. Οφείλω να πω βέβαια ότι η λεγόμενη αμήτη δεν ήταν και τόσα πολλά. Άτομα. Ήτανε... Από δεν ξέρω σαμί, βέβαια. Δεν μπορώ λίγος. να έχω ένα στατιστικό να. στοιχείο, αλλά δεν είναι ότι έσκασαν χιλιάδε άτομα. <laughs> Τέλο πάντων, αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ η μόνη επαφή που είχα η πιο κοντινή μου επαφή που είχα με τον τεκτονισμό, α πούμε, σε μια ανοιχτή ομιλία την οποία διοργανώνα μια τεκτονική του στην Ελλάδα. Και εγώ για να πω την αλήθεια έχω και μια πρώτερη εμπειρία. Έχω παρακολουθήσει μία από τι ανοιχτέ λευκές νύχτε που διοργανώνονται στην χαρνών. Κάθε χρόνο από τη μεγάλη ιστορία τη Ελλάδα είχα πάει πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, αν δεν κάνω λάθο, σε μια εκδήλωση για το, για το περιβάλλον, για το προβληματισμό τους προβληματισμούς γύρω από το περιβάλλον. Και μιλούσε, αν δεν κάνω λάθος, και η καθηγήτρια Μαρία Ιτζάνη που ήταν εκεί α, καλεσμένη. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει και πολλά. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον στο μουσείο. Του μεγάλου αυτού του τεκτονικού που έβλεπε αρκετά μετάλλια, φωτογραφίε. Αυτά μου έκαναν εμένα περισσότερο εντύπωση. Ήταν μια ωραία εμπειρία πάντω. Εντάξει, τώρα ο καθένα μπορεί να έχει τη δική του εικόνα σχετικά με τον τεκτονισμό. Εμεί θα ρωτήσουμε αρκετά πράγματα. Μπορείτε να μα στέλνετε τι ερωτήσει σα, επειδή πλέον έχει, έχει περάσει και η ώρα έχουμε κλείσει την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Όπω σα είπαμε, είτε στο email stargate.fm παπάκι uh, gmail.com είτε στο στο ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώ StarGate FM uh, μέσω Facebook μπορείτε να μας uh, στέλνετε τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Παϊπέτη λοιπόν, τι ψάχνεις τώρα εκεί ah, α ναι, το τραγούδι που το τραγουδάκι ναι, ψάχνω ωραία. για τους ACDC έγινε, λοιπόν θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα hard από τους ACDC Αμέσω μετά, μετά από Πέντε λεπτά περίπου, θα είμαστε και πάλι πίσω με τον α, ακαδημαϊκό, ακαδημαϊκό τον κύριο Παϊπέτη. Πρόην μέγα διδάσκαλο ή μέγα διδάσκαλο. Ριζάν του τίτλου του, του διατηρούν οι τέκτονε. Πάντω, είναι ένα πολύ σεβάσμιο πρόσωπο και στο χώρο του τεκτονισμού, αλλά βέβαια και σαν καθηγητή. Θα μα διαφωτίσει σε όλε τι απορίε τι οποίε έχουμε. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε 100% έτοιμοι, γιατί θέλω να υπενθυμίσω και στου φίλου εκπομπή ότι αν ενδιαφέρεστε. Ε, για να ακούσετε προηγούμενε εκπομπέ, γιατί Σεστά. έχουμε, έχουμε κλείνουμε με τη σημερινή. 20 εκπομπέ έχουμε μιλήσει για αρκετά ζητήματα. Τα οποία ενδεχομένω σα ενδιαφέρουν, αναζητήστε το αρχείο τη εκπομπή στο site μα www.stargatefm.gr. Όπω και στο iTunes. Ανεβαίνει κάθε εβδομάδα ω podcast η εκπομπή μα. Μπορείτε να ψάξετε με τον όρο κλειδί ή τέλο πάντων Stargatefm. Στο iTunes Store Και εκεί θα εντοπίσετε το podcast Της εκπομπής Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε την τελευταία μας εκπομπή Και για να διορθώσω λίγο τον αυτό με Επειδή με τη σειρά της με διορθώσει μια φίλη Λευκή γιορτή λέγεται και όχι λευκή νύχτα Αυτή που πήγα Λοιπόν τραγουδάκι και είμαστε και πάλι εδώ μαζί Μισό λεπτάκι μην, να μην μου βιάζεσαι Να μου κάνεις την Γιατί? πάσα για το Αποτυχημένη μου φάνηκε αυτή η πάσα Μήνα τελείως. Τέλος πάντων, δεν είχα βρει ακόμα το τραγούδι, τώρα όμως το έχω τοπίσει. Anyway, θα τα πούμε σε πολύ λίγο και θα ακολουθεί ένα μουσικό διάλειμμα και η συνέντευξή μας. Μη σα κουράζω άλλο, έχουμε κάνει και ένα μεγάλο διάλειμμα, οπότε κάνουμε κάποιες αριθμίε μην μου φαίνεται. Δεν πειράζει. Λογικό. Ατλαντίς. <Τι> Μόνοροκ. Με άλλο ένα τραγουδάκι για να λύσουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που έχουμε με το τηλέφωνο και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Θα σας κάνουν παρέα η Πινκ Φλόιντ. Νομίζω ότι θα σα αρέσει πολύ το τραγούδι. Ατλαντή 105,2 Είπα και πήγε και πάλι μαζί σα. Επιστρέψαμε μετά και από το δεύτερο τραγούδι λόγω ενό μικρού τεχνικού προβλήματο που είχαμε εδώ. Είναι ωραία αυτά τα τεχνικά προβλήματά μα γιατί μα δίνουν την ευκαιρία να απολαύσουμε του Πινκ Floyd Λοιπόν. Στο πολύ ωραίο έτσι, τραγούδι του, το οποίο θα μεταφράσω ελεύθερα, ανεταμουδιασμένο. Μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, τεκτονισμό στο θέμα τη αποψινής εκπομπή. Κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα, αναλύσαμε έτσι συνοπτικά και το ιστορικό πλαίσιο τους α, στόχους του τεκτονισμού, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι τέκτονες, τις, κάποιες από τις κατηγορίες που τους προσάπτουν οι αντιτέκτονες καθώς επίσης είδαμε, ρίξαμε μια ματιά και στο ιδεολογικό πολιτικό προφίλ α, και τις ρίζες, θα λέγαμε των α, ανθρώπων που κατηγόρησαν τους τέκτονες αμέσως μετά, τις δεκαετίες αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, μαζί μας α, έχουμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Στέφανο Παϊπέτη, τέκτονα και ο ίδιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Ο κύριο Παϊπέτη, ο οποίο μάλιστα είναι δεύτερη φορά μαζί μα εδώ στην Αστρική Πύλη. Αν θυμάστε καλά, γύρω στα μέσα του Δεκεμβρίου, τον είχαμε εδώ μαζί μα για την εκπομπή για τον μυθισμό και για του ηλιακού μύθου. Και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η συμβολή του. Γεια σα, κύριε Παϊπέτη. Καλησπέρα, κύριε Πα... Παϊπέτη. Ε, δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριο Παϊπέτης Είσαστε στον αέρα. Καλησπέρα. Όχι. Μάλλον υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα. Τι να πω. Λοιπόν. Ε, ξέρω ε, τι να, πάτε... να βάλω τώρα, να βάλω ένα τραγουδάκι. Ναι, πάμε να το διορθώσουμε και δεν θα. Δε θα, θε... το το θα το κόψουμε το τραγουδι Αν δεν κόψουμε το πρόβλημα, το οποίο θα το λύσουμε πολύ γρήγορα. Απλά θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Οκ. Okay, θα λέμε σε πολύ λίγο ξανά. Λοιπόν, διακόπτουμε το τραγούδι, μιας και από ό,τι φαίνεται α, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παϊπέτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παϊπέτη. Τι έχει γίνει. Δεν ξέρω λοιπόν, τι θα δεν κάνουμε γίνει. κάτι καλά εμείς. <laughs> Όχι, έτσι. Να. Κύριε Παϊπέτη, μας ακούτε τώρα. Αν μπορείτε να μα μιλάτε λίγο πιο, πιο δυνατά. Επιτέλου, αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Περπέτη, λέγαμε ότι κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα εκπομπή είπαμε κάποια πράγματα για την ιστορία του τεκτονισμού, για το τι πρεσβεύει και για το ρεύμα το αντιτεκτονικό από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά. Πρώτη ερώτηση που σας κάνουμε, τι πρεσβεύει για εσά, Τι σημαίνει για εσά τεκτονισμό. Πέθοδος έρευνα. όταν μάθεις να δουλεύει αυτά σε οδηγεί σε τελείως καινούριου σκέψης. Δεν έχει δόγματα, δεν έχει πέραν κάποιων γενικών αρχών οι μεταβά... <Κι> Ναι κύριε Παϊπέτει, να σας πω ότι ίσα που σας ακούμε νομίζω ότι Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και μας ακούτε. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούμε άριστα. Αν μπορείτε να έχετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου πολύ κοντά στο στόμα σας, γιατί ήταν πολύ αδύναμος ο ήχος και δεν σας ακούγαμε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Με ακούτε τώρα. Ναι, να σας ακούμε Αρκετά πολύ καλύτερα. Αρκετά από ό,τι πριν. Λοιπόν, σας έλεγα ότι για μένα προσωπικά ο τεκτονισμός σημαίνει μία η οποία. Πέρα από πολλοί γενικές αρχές οι οποίες ποικίλουν από την τεκτονική δύναμη ή τεκτονική οργάνωση στην οποία αναφερόμαστε, είναι μία μέθοδος, μία μέθοδος έρευνας. Είναι ό,τι είναι τα μαθηματικά για τη φυσική, είναι ο τεκτονισμός αν θέλετε για τη φιλοσοφία. Μάλιστα, α, α, να σας ρωτήσω κάτι Στον τεκτονισμό γνωρίζουμε από τα όσα έχουμε διαβάσει κυκλοπαίδικα Ότι παίζουν, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο το μοιητικό σύστημα Αυτές οι λεγόμενες μοιήσεις που κρύβουν μάλιστα και ένα μυστήριο γύρω τους Όπως επίσης και οι συμβολισμοί α, Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα για το ρόλο των μοιήσεων και των συμβολισμών Πρώτα απ' όλα ότι κάθε σύστημα ερευνητικό έχει μέσα συμβολισμούς ε, Παραδείγματο χάρη η άλγεβρα που είναι ένα από τα, τους κλάδους των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται για την έρευνα στην περιοχή της φυσικής ε, έχει μέσα σύμβολα όταν λέτε εστοχή ο άγνωστος αυτός ο άγνωστος δεν είναι κατά ανάγκη παραδείγματος χάρη καρέκλες ή αυγά είναι μία παράμετρος η οποία παίρνει διαφορετικές μορφές κάθε φορά. Το «χ» είναι ένα σύμβολο, κάτι που μπαίνει στη θέση κάποιου άλλου πράγματος. Αυτό σημαίνει συμβάλλον. Ε, από εκεί και από τα, ε, έχει, ο δεκτοδυμός έχει χαρακτηριστεί ως, όπως το είπα ήδη, τα μαθηματικά της φιλοσοφίας. Α, τι άλλο με για τις μοιήσεις. Ε, γενικά τα σύμβολα είναι λεγόμενα, δεικνύμενα και δρόμενα. Όπως ακριβώς γίνονται στην τραγωδία κατά τον Αριστοτέλη. Κατά τον Αριστοτέλη ακριβώς πριν έχουμε ένα πολύτιμο ορισμό της τραγωδίας. Έστινουν τραγωδίας, τραγωδία μίμης, πάξεις, που και τελείας. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που λέμε μίηση. Στην πραγματικότητα η μίηση είναι μια τελετή η οποία αναπαριστά κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός. Επομένως, είναι ένας, αν θέλετε, ε, ψυχοδραματικός τρόπος να εντυπώσουμε στην ε, μνήμη ή στη σκέψη του μειωμένου ή του εισερχομένου κάποιες βασικές αλήθειες, οι οποίες διέπουν την αναζήτησή μας. Κύριε Πεπέτη, μια ερώτηση που θα μπορούσε να σας κάνει οποιοδήποτε, Εάν κάποιος θέλει να δοκιμάσει να εισέλθει στον, στον τεκτονισμό τι στόχους πρέπει να έχει πώς δηλαδή θα πώς θα ωφεληθεί από αυτόν με έναν υγιή τρόπο θα λέγαμε Ο τρόπος είναι ούτως ή άλλως υγιής απλώ δεν πάει σε όλους τους ανθρώπους Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν τη διάθεση προς την αυτοσυγκέντρωση διάθεση προς την αναζήτηση και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι τα υγιήνα πράγματα και Δεν δίνουν δεκάρα για την, τη φιλοσοφική διάθεση οποιοδήποτε ή τι φιλοσοφικέ έννοιε. Αυτό είναι πάρα πολύ προφανέ, νομίζω. Κατά συνέπεια, εκείνο ο οποίο θέλει να ωφεληθεί από τον εκτονισμό έχει κάποιο λόγο που θέλει να ωφεληθεί. Αν αφήσουμε στην πάντα τι πάση φύσεω παρεξηγημένε καταστάσει, διότι, διότι όταν έρχονται, α πούμε, και πάρα πολλοί επισυμμαχοί, λυπητοί τη Εκκλησία, ομιλούν περί. Παγκοσμίων κυβερνήσεων περί αλληλοϊποστηρίξεω μέχρι θανάτου ει βάρο του κοινωνικού συνόλου και άλλε τέτοιε συγχρεούστη με την έκφραση και χωρί εισαγωγικά μπουρδε. Από εκεί και μετά ο κόσμο τι θα θεωρήσει. Πολλοί έρχονται γιατί φανταζόνται ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Μα έτυχε εμά να έρθει ένα φοιτητή και να μα πει: Θα δω τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τη βαθμολογία μου για να δω αν θα μείνω εδώ πέρα. Ο του είδε ποτέ ότι εμείς φροντίζουμε για την, εξ, για την βαθμολογία του ή για οτιδήποτε άλλο. Το είχε υποθέσει το μυαλό του και φαγόθηκε να έρθει. Και φυσικά μου όταν είδε ότι δεν τα διέτε να πάει να τον, να τον περάσει σε εξετάσει του παραξία. Λέμε λοιπόν ότι για να ωφεληθεί κάποιος πραγματικά πρέπει να ενδιαφέρεται, να είναι ένα ελεύθερο όν, να μην δέχεται τίποτα ως δόγμα. Ω κάτι το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να το δεχτεί διότι έτσι πρέπει να γίνει αλλά διότι η σκέψη του η ίδια τον οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση ή οποιαδήποτε άλλη Κατά συνέπεια για να έρθει κάποιο που πρέπει να είναι ελεύθερος Να μην έχει σκοπούς οι οποίοι να είναι ε, αν θέλετε κερδοσκοπικοί να ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα να αναζητήσει και να αναζητήσει μάλιστα για να βρει κάποια αλήθεια η οποία θα είναι η δική του αλήθεια. Διότι ο ίδιο τη βρήκε, ο ίδιο την ανακάλυψη. Απλά, όντα μέσα σε ένα χώρο όπου και άλλοι άνθρωποι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, μπορεί να ωφεληθεί, διότι και οι άλλοι μέσα από τι προσπάθειέ του έχουν κάτι να προσφέρουν σε αυτόν που αγωνίζεται δίπλα σε αυτούς. Κύριε Παϊπέτη, θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση, η οποία μπορεί να είναι κλασική ερώτηση κάποιου που θέλει να μάθει πράγματα για τον τεκτονισμό. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Ε, ποια είναι η σχέση του τεκτονισμού με την έννοια της θρησκείας Όπως γνωρίζουμε, τουλάχιστον οι, τα περι, οι περισσότερες τεκτονικές στοές Για να γίνει κάποιος τέκτονας συνήθως, όχι πάντα, υπάρχουν και εξαιρέσεις Είναι προαπαιτούμενο να αποδέχεται την ύπαρξη ενός υπερφυσικού αρχιτέκτονα του σύμπαντος Υπερφυσικού δημιουργού του σύμπαντος, όποιος και να είναι αυτός ε, αυτό δεν συνιστά μια άμεση αναφορά σε ε, ε, θρησκευτικά ζητήματα Ακούστε, όχι δεν συνιστά Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το σύστημα ξεκίνησε στο Μεσαίωνα Σε μια εποχή όπου η θρησκεία έπαιζε τρομακτικά σπουδαίο ρόλο Και ότι το σύστημα αυτό σιγά σιγά πέραν από την βασική του την, την ε, αν θέλετε, πρωταρχική του, παραδοσιακή του μορφή, η οποία αναφέρεται, επαναλαμβάνω, στην Πρωτεσταντική Αγγλία, τη Μεσαιωνική, ε, εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητο να, μη, να, να είναι κανείς άθεος ή να έχει δικές του απόψεις περιθυσκείας. Κατά κανόνα ήταν όλοι χριστιανοί και καλοί χριστιανοί, ε, όχι βέβαια ορθόδοξοι, γιατί δεν, το φρούτο δεν υπήρχε εκεί πέρα τότε, ούτε καν καθολική. Αυτοί λοιπόν ξεκινήσανε, το σύστημα ξεκίνησε μέσα από τις ε, ε, συντεχνίες των οικοδόμων του Μεσαίωνα. Αυτοί είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ο σκοπός τους ήταν να χτίζουνε σπουδαίες κατασκευές οι οποίες ήτανε η Κάστρα, αμυντικές κατασκευές, η Καθεδρική Ναή ή ανάλογα, ανάλογα οικοδομήματα τα οποία εκτελούσαν κάποιε λειτουργίε τη εποχή εκείνες. Εκείνος ο οποίο έκτιζε αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πιστό στον ιδιοκτήτη του έργου, δηλαδή στο φεουδάρχιο ο οποίο τον έβαζε να φτιάξει, ε, πλήρωνε για να φτιαχτεί αυτό το έργο. Όπω είπαμε, μπορούσε να είναι. Κάστρα, αμυντικές κατασκευές, πάρα πολλοί σπουδαίες, δηλαδή τεχνικές από τις πολύ σημαντικέ, Καθώς επίσης και οι καθεδρικοί ναοί που που πάλι στην ίδια πελατεία απευθυνόταν. Γνωρίζετε καλά ότι την εποχή εκείνη ο πρωτότοκος ιός του Φεουδάρκου έπρεπε την περιουσία και τον τίτλο, ο γινόταν Επομένως ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούσαν. Από εκεί και από τα, λοιπόν αυτοί άνθρωποι δοθέντος ότι οι κατασκευές αυτές κουβαλάγανε μυστικά μέσα τους. Διότι όταν φτιάξε ένα κάστρο ας πούμε το οποίο μπορεί να πολιορκηθεί έχει μέσα μυστικά δηλαδή μυστικέ διόδου, είτε εξόδου είτε τροφοδοσία είτε υδροδότηση είτε για δύο πράγματα. Εκείνοι οι οποίοι τα κατασκευάσαν έπρεπε να είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης. Και ένας από τους τρόπους να αποκτήσουν μια παιδεία η οποία θα τους επέτρεπε να είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης ήταν πιστή στη θρησκεία. Μέσω της οποίας ή αν θέλετε, μέσω των θρησκευτικών όρκων δεν όντουσαν. Και αντιθέτως υπήρξε ένας μεταφυσικός τρόμος ότι αν δεν αυτά τα οποία ε, ανέλαβε την υποχρέωση την οποία ανέλαβε ενώπιον κάποιες θρησκευτική αρχής τότε θα πάθεις σε αυτά τα φοβερά πράγματα. Δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα φοβερά πράγματα εφαρμοζόντουσαν πράγματι για όσους παρέβαιναν τα μυστικά. Είναι πάρα πολύ φυσικό όμως να, να εφαρμοζόντουσαν. Έτσι, αν κάποιο που λέγει ακόμα και σήμερα, αν μου μυστικά στον εχθρό, ο ίδιος θα έρθει να υποστεί τις οι μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές, έτσι. Λοιπόν, επομένως το να υπάρχει η προϋπόθεση της πίστης σε ένα υπέρτατο όν στην πραγματικότητα ε, η τελική διατύπωση ήταν ένα υπέρτατο όν δημιουργών παντού ότι υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρξει. Στην πραγματικότητα όμως κατέληξε να είναι μια των τριών μονοθεϊστικών μονο, θρησκείων. Ο παραδοσιακό τεχνολογισμό. Έτσι. Από εκεί και έπειτα να επιτυχεί όμω και ένα άλλο κλάδο. Ο Ευρωπαϊκός κλάδος του τεκτονίου ο πρώτος είναι ο Άγγλος ο δεύτερος είναι ο... είναι ο Ευρωπαϊκός, ο οποίος στη θέση της πίστεως προς ένα υπερτατόν έχει τοποθετήσει την ελευθερία της συνείδησης. Ο καθένας είναι ελεύθερο να πιστεύει ό,τι νομίζει χωρίς κανένας να έρθει να του πει γιατί πιστεύεις αυτό και δεν πιστεύεις κάτι άλλο. Εν άλλης έχουμε πολύ διαφορετικές ε, θεμελιώδεις αρχές ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη τα οποία βεβαίως και τα είδη και τα δύο ασπάζονται τη φιλανθρωπία ασπάζονται την αγαθοεργία ασπάζονται την ανάγκη της βοηθείας προς τους πάσχοντες και ούτω καθεξής την αδελφική αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα ο ευρωπαϊκός τεκτονισμός ασπάζεται επιπλέον όλων αυτών ασπάζεται και το τρίπτυχο εκείνο της γαλλικής Επανάσταση. ελευθερία ισότη Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι τα μεν, ο μεν παραδοσιακός τεκτονισμός διέπεται από ένα σύστημα κανόνων τα οποία ονομάζονται οριοθέσια, landmarks και τα οποία δεν επιτρέπουν την εισαγωγή γυναίκων, δεν επιτρέπουν την εισαγωγή σκλάβων, δεν επιτρέπουν την, την, ε, την εισαγωγή αναπήρων και ούτε καθοξής. Πάρα πολύ αυστηρές δηλαδή προϋποθέσεις για να γίνει. Υπάρχει και ένα τεκτονισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα και πολύ ζωηρότερα, αν θέλετε, από τον παραδοσιακό τεκτονισμό και ο οποίος αφήνει τον άνθρωπο απολύτως ελεύθερο. Και θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όταν εμείς λέμε ότι ο τεκτονισμός ε, στηρίζει την ελευθερία του ατόμου θα πρέπει πριν απ' όλα να δέχεται την ισότητα των ατόμων. Λέει ότι δέχεται την ισότητα, αλλά όταν μου εξαιρείς τα 99,9% των, α, των κατοίκων του πλανήτη έτωτε ε, δεν είναι και πάρα πολύ ισότητα Αυτά τα πράγματα ε, νομίζω ότι είναι η κοινά τα οποία θα δούμε από εδώ και μπρος Εμπάσχει ούτως ή άλλως θρησκευτικό ε, θρησκευτικό χαρακτήρα δεν έχει ο τεκτονισμός και αυτά τα λεγόμενα ότι στις υπάρχουν κάποια εξωτερικά στοιχεία το άναμα καιριών, το ένα, το άλλο το απένα, πάρα πολύ, πολύ γνωστά τελετουργικά ή δραματουργικά στοιχεία αν θέλετε δεν μπορεί να υπάρχει θρησκεία χωρίς να, να έχει ένα δόμα δεν μπορεί να μην υπάρχει θρησκεία που να μην επαγγέλλεται την αθανασία της ψυχής της, ε, την, την αθανασία της ψυχής και την ανταμοιβία και ε, συγγνώμη ε, την ε, το σωτηριολογικό στοιχείο, να τη λείπει το σωτηριολογικό στοιχείο. Τέτοια πράγματα του τεκτονισμού δεν έχει. Δεν έρχεται να πει σε κανέναν τους τη σώρε την ψυχή του, του λέει όμω ότι αν εσύ δουλέψει με βάση του κανόνε του τεκτονικού, πρώτον θα γίνει καλύτερο άνθρωπο. Θα γίνει καλύτερο χαρακτήρα, θα σημαίνει πολύ περισσότερα για του υπόλοιπου ανθρώπου. Ε, νομίζω ήταν ε, έτσι, αρκε... εκτενέστατη απάντησή σας επί του θέματος ε, της σχέσης θρησκείας και τεκτονισμού ή μάλλον της μη σχέσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και ήρθε η ώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο το οποίο είναι κανδυνόμενο αρκετά σημαντικό. Ποια είναι η σύνδεση του τεκτονισμού με τα διαφορα πολιτικοκοινωνικά κινήματα. οποίο ε, ανατρέξει γενικά στην ιστορία του τεκτονισμού θα δει ότι πολλές ε, ε, ο τεκτονισμός τουλάχιστον τον 18ο αιώνα και τον 19ο συνδέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα διάφορα παραστατικά κινήματα τα οποία ξέσπασαν τότε στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράδειγμα, κλασικό παράδειγμα είναι η σχέση των τεκτόνων με την επανάσταση του 1821 που στην ουσία ε, η επανάσταση του 1921 στηρίχθηκε πάρα πολύ στην ύπαρξη μυστικών εταιριών οι οποίε παρουσίαζαν, είχαν πολύ έντονα σημάδια. ήταν στην ουσία τεκτονισμό αυτέ ε, οι μυστικέ εταιρείε. ήταν παράγοντα του τεκτονισμού. Ε, θέλω να μα επιβεβαιώσετε αυτό το γεγονό ότι αν υπάρχει. μέχρι και σύνδε, σήμερα, έτσι. Το ακόμα, σήμερα. έστω και σήμερα, η σύνδεση του τεκτονισμού με τα διαφορα πολιτικοκοινωνικά δρόμενα. Αν υπάρχει παρέμβαση του τεκτονισμού στη σύγχρονη ε, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, λέω, έχω την εντύπωση ότι δεν με ακούτε. Προσπαθώ να μιλήσω, αλλά εσεί ενδεχομένω διαβάζετε ερωτήσει. Δεν σα ακούμε, κύριε Παϊπέτη. Συγγνώμη που σα διακόπτω, γιατί υπάρχει ένα θέμα στον ήχο του. Στοντίο, όταν σα κάνω την ερώτηση, ε, έχει σταματήσει ο ήχο ο δικό σα, οπότε δεν ακούω τη φωνή σα. Μπορείτε να μιλήσετε τώρα όμω. Θα πρέπει να μου λέτε εσείς να μιλήσω, ώστε να μιλάω τη σωστή ώρα, έτσι μην, μην εμπλεκόμαστε και δεν να ακούει ο κόσμος τίποτα. Έχετε δίκιο, μας συγχωρείτε και αυτό, απλά είναι ένα θέμα, ένας τεχνικός περιορισμός ο οποίος έχουμε. Νομίζω ότι θέλατε να συμπληρώσετε κάτι στην προηγούμενη ερώτηση που σας κάναμε. Ναι. Ε, θα σα πω ότι οργανική σύνδεση, δηλαδή ο οργανισμός τεκτονισμός, με όλα αυτά τα κινήματα, δεν υπάρχει άμεση. Υπάρχει, έχει καταγραφεί μια περίπτωση κατά την οποία ως σώμα ένα, μια τεκτονική οργάνωση ασχολήθηκε με την πολιτική. Είναι το περίφημο σώμα των Ιλουμινάτων στη Γερμανία με μέλη όπως ήταν ο Γκέτε και ο Σίλερ και άλλες που προσωπικότητες. Ε, ο επικεφαλής του ο Φολουάις Φιλοδοξούσε μέσω του τεκτονισμού να αλλάξει την κοινωνία. Ο τεκτονισμός δεν αλλάζει την κοινωνία, αλλάζει τα άτομα. Τουλάχιστον όσα από τα άτομα ενδιαφέρονται να αλλάξουν με την έννοια της βελτίωσης και της αύξησης των μονοσιάων τους. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί σχετικό με αυτό, είναι μιλήσαμε προηγουμένως για τις συντεχνίε έτσι. Οι οποίε ήταν οι πρώτοι, τι έκαναν οι συντεχνίε. Είπαμε τι έκαναν οι συντεχνίε. Δουλειά του ήταν να φτιάχνουν αυτά τα συγκεκριμένα, τι συγκεκριμένε κατασκευέ, οι οποίε εξυπηρετούσαν και αυτέ συγκεκριμένου σκοπού. Καμία σχέση με τη φιλοσοφία ω αντικειμενικό σκοπό ή την αναζήτηση. Κάποια στιγμή αυτέ οι κατασκευέ άρχισαν να έχουν σημασία. Γιατί άρχισαν να έχουν σημασία αυτέ οι κατασκευέ. Τα βλέπουμε α πούμε και στα υποτικά έργα ότι έχετε μία φοβερή κατασκευή, εξίσου φοβέρε πολιορκητικές μηχανές οι οποίες πολεμάνε να τη ρίξουν αυτή την κατασκευή και να μπουν μέσα στα τύχη και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή όλα αυτά περάσανε στη στην, στην λυσμονιά γιατί εφευρέθηκε το μαντεμένιο κανόνι, το χιτροσιδηρούν τηλεβόλων ενώπιον τα τείχη δεν μπορούσαν να, να, να σταθούν με τίποτα. Από εκεί και έπειτα η σημασία του, της οργάνωσης έπαψε να υπάρχει με τη μορφή την οποία είχε. Έγινε ένα κέλυφος κυριολεκτικά, το οποίο είχε μέσα τα, το, την εκπαίδευση, η οποία ήθελες ας πούμε 7 χρόνια εκπαίδευση. Έπαιρνες παιδεία για να γίνει μέλο εκεί πέρα, για να σε εμπιστευτούν οι άλλοι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι οι λεγόμενοι αυτοδίδακτοι δεν γινόντουσαν δεκτοί μπορούν να είσαι τεχνίτης δεν έφτανε όμως αυτό έπρεπε να έχει και μία παιδεία η οποία σου επέτρεπε να, να είσαι άξιος ομισθοσύνης από τους οργοδότες σου λοιπόν όταν όλα αυτά εξέλιπαν απογεί και για κάποιο λόγο το σύστημα διατηρήθηκε ως ένα κέλυφος όπου επιχείρησαν να μπουν και να το χρησιμοποιήσουν προ η διακρίση του κόσμου οι καταστάσεις κόσμη δοξασία ε, αλχημιστές το ένα το άλλο και αυτά τίποτα από όλα αυτά δεν είχε απόλυτη εφαρμογή μέσα από ένα σύστημα καθαρά ορθολογισμένο όπως είναι το τεκτονικό σύστημα αναζήτησης εκείνοι οι οποίοι μπήκαν μέσα και οι οποίοι επιτυχώς του έδωσαν τη σημερινή μορφή τη λεγόμενη, το λεγό, του λεγόμενου θεωρητικού τεκτονισμού ήταν οι διαφωτιστέ. οι οποίοι κοινωνικά φέρανε την, την Ευρώπη πάρα πο, πο, πολλούς, πολλούς αιώνε μπροστά. Λοιπόν, και αυτές οι αρχές έχουν διατυπωθεί εκεί πέρα, σύμμορφα βέβαια με, την, ε, με, με, με τον τρόπο με τον οποίο δούλευε η κοινωνία της εποχής εκείνης. τους χάρη στην Άγγλια, υπήρχαν οι οργανώσεις αυτές, υπήρχαν οι στοές. στο Α είναι εξορισμού, ο χώρο στον οποίο μαζεύονται οι οικοδόμοι και να αποθέτουν τα εργαλεία τους και μαζεύονται και συζητάνε και κάνουν μετά την εργασία, μετά τη λήξη τη εργασία, και από εκεί μέσα ανεβήθη ο θεωρητικό τεκτονισμό. Υπήρχαν μεγάλε μορφέ οι οποίε έδωσαν την διατηρώντα τα μεσαιωνικά στοιχεία, έφτιαξαν, αν θέλετε, μια μοντέρνα οργάνωση που εγώ σα την απεκάλυψα στην αρχή μαθηματικά τη φιλοσοφία. Λοιπόν. Ταυτόχρονα, επειδή διατήρησαν και τη μυστικότητα και όλα αυτά, ε, να κάνω μια παρένθεση για τη μυστικότητα, ξέρετε τι, τα, ποια μυστικά θεωρούμε σήμερα ότι πρέπει να τα φυλάσουν. Τα λεγόμενα μέσα αναγνωρίσεως των βαθμών. Κάτι λέξεις, βιβλικές και ούτε πράγματα τα οποία ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως, κω, ως κωδικοί για να μεταφέρουν μηνύματα, ούτε τίποτα άλλο. Είναι μέσα αναγνώριση. Αυτά τα μέσα είναι τόσο μυστικά που αξίζει τον κόπο να τα κρατάμε ω κόρηνο φθαρμού. Όχι. Άμα ανοίξετε αυτά τα βιβλία τα, βιβλία τα οποία προσπαθούν να εκθέσουν τον τεκτερινό, θα τα βρείτε όλα εκεί μέσα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει μυστικό με την ουσία, με την έννοια την οποία τη λέμε σήμερα. Υπήρχε μυστικό. Όπω είπαμε προηγουμένω, όταν έπρεπε να φυλάξουν τα μυστικά των κατασκευών εκείνων. Κάτι το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Για να, για να περάσει κάποιο να δώσει στρατηγικά μυστικά σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Κυριολεκτικά την έβαψε έτσι. Για να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου υπήρχε μία ολόκληρη κατασκευή υπόγεια κάτω από ένα ξενοδοχείο σε ένα βουνό των ΗΠΑ και από κάτω υπήρχε αντια, αντιατομικό ατα, καταφύγιο στο οποίο θα πήγαινε η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε περίπτωση επιθέσεως με ατομικά όπλα... Αυτά μας εφτήκαν όλα μετά, όταν η λήξη του ψυχού πολέμου επέτρεψε την ανακοίνωση αυτών των μυστικών. Επομένως οι τέτονες δεν έχουν τίποτα πέραν του να διατηρούν μία παράδοση κατά το ηθικό και πολιτιστικό της μέρος και άσχετα με οτιδήποτε άλλο τέτοιο, όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Ωραία, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Ναι, να περάσουμε λίγο στο σήμερα και στην Ελλάδα, κύριε Πεπέντη, και θα ήθελα να σκάνω κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι η δική μου και η άλλη είναι ενό ο Κροατή εκπομπής. Λοιπόν, είπε κάποια πράγματα ο Ανδρέας κατά τη διαρκή της πρώτης ώρας σχετικά με τον, με τον κατακαιρματισμό της, της κατάσταση εντό των τεκτονικών στών στην Ελλάδα και θα ήθελα κάποιο σχόλιο από εσά. Και υπάρχει και μία ερώτηση ενό φίλου τη εκπομπή, ο οποίο μα λέει Καλησπέρα. Ο φίλο μα, ο Απόστολο, θα ήθελα να ρωτήσει τον κύριο Παϊπέ τη γνώμη του για τι φήμε που θέλουν κάποια πολιτικά πρόσωπα προφανώ σημαντικά ω τέκτονες και αν ισχύουν ότι όντω είναι, με ποιο τρόπο του βοήθησε ο τεκτονισμό να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, αφού βλέπουμε την προδοσία στην, στο μέγιστο βαθμό από του πολιτικού μα. Νομίζω νομίζουμε ότι ο τεκτορισμός πιάνει έναν άνθρωπο και με μαγικό τρόπο τον μετατρέπει σε μια ιδανική μορφή Δεν σας αποκρύπτω ότι και εγώ το νόμιζα αυτό στη νεαρή ρομαντική τεκτονική μου ηλίκη Λοιπόν δεν είναι καθόλου έτσι Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ένας άνθρωπος γίνεται κατά ανάγκη καλύτερος ε, επειδή έγινε τέκτονο Ένας άνθρωπος που έχει την προδιάθεση να είναι καλός Εντό εισαγωγικών αν θέλετε το καλό γιατί μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα ο τεκτονισμός τον κάνει καλύτερο έναν ο οποίο δεν είναι καλός ο τεκτονισμός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και δεν είναι κάτι ένα ελληνικό φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κατά τη διάρκεια τη της ιστορίας χάρη και ο Αγέντε και ο Πινοτσέτ ήταν και δύο τέκτονες με τη μόνη τη διαφορά ότι ο Αγέντε ήταν τρίτης γενεάς τέκτονου Πατέρας παππούς, ενώ ο Πινοτσέτ ήταν φρέσκος. Να σας πω ότι από τη μία μεριά ήταν ο Ναπολέων και από την άλλη απέναντι ήταν ο Γουέλιπτον, ήταν ο Μπλίχερ. και όλοι, όλοι μαζί συλλίδυνοι και ανθρώσοι ήταν τεκτονές. Να σας πω χίλιες δύο τέτοιε περιπτώσεις. Αν ανοίξετε τον κατάλογο των τεκτόνων στην ιστορία είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Αλλά μεταξύ αυτών θα βρείτε στράτη γούς, θα βρείτε ανθρώπους, ανθρώπου, ξέρω εγώ τη βία, ανθρώπου ε, οι οποίοι καμία σχέση δεν είχαν με τη φιλοσοφία. Από την άλλη με όμω θα δείτε κάποιε μορφέ των γραμμάτων και των τεχνών οι οποίοι πραγματικά ξέφραζαν τον ίδιο τον τεχνισμό μέσα από τα έργα τους. Αυτοί έγιναν καλύτεροι. Αλλά το να εγγυηθεί κάποιος, ότι όποιο μπαίνει εκεί μέσα κατά θα γίνει καλύτερο απαντώ στο φίλο μας ότι ε, κάθε ανθρώπινο δημιούργημα δεν μπορεί να πιάσει τον άνθρωπο και να τον κάνει καλό όταν ο ίδιος δεν θέλει να προσπαθήσει όταν τα κριτήριά του και τα κίνητρά του είναι διαφορετικά. Ας πάρουμε οποιοδήποτε ανθρώπινο θεσμό ακόμα και τους πλέον ιερούς και θα δούμε εκεί πέρα ανθρώπου οι οποίοι κάθε άλλο παρά ιεροί ε, οι ιερ, οι ιερέ διαθέσει ή έργα πράττουν έτσι, λοιπόν. Αυτό σε ό,τι αφορά αν ο καθένα γίνεται καλύτερο, ε, μην νομίζει κανένα ότι κατά μονολυθικό τρόπο όλοι γίνονται καλύτεροι. Όλοι παίρνουν ένα πτυχίο στο τέλο και αυτό το πτυχίο του δίνει κάποιε δυνατότητε. Αυτή η ιστορία ο, ο τεκτονισμό σου δίνει τα μέσα να διευκολυνθεί να γίνει καλύτερο. Αν εσύ δεν θέλει, αν δεν κάτσει να ασχοληθεί. Αν δεν έχεις την προδιάθεση, αν έχεις άλλα κίνητρα, αυτό δεν μπορείτε να δουλέψει ποτέ. Έτσι. Τι άλλο με ρωτήσατε σχετικά? Σας ρώτησα σχετικά με, το... με την κατάσταση του τεκτονισμού στην Ελλάδα, με τον κατακερματισμό, των στών. Ποιο είναι το... το σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Κοιτάξτε. Ε... Σα μίλησα για ανθρώπου οι οποίοι όχι μοναχά γίνανε τέκτονες που γίνανε τέκτονες και δεν κατάφεραν να καταλάβουν τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεν ικανότητε, ικανότητες αλλά είναι και, αχ, είναι και αχόρταγοι σε ό,τι αφορά την απόκτηση αξιωμάτων. Άνθρωποι που οποίοι την πραγματική ζωή με την, αν θέλετε, εικονική πραγματικότητα που μπορεί να ζήσει μέσα στο, το, το, στον κόσμο του τεκτονισμού. Εμείς λέμε ότι μέσα στον τεκτονισμό ε, δουλεύουμε ένα μοντέλο ζωής το οποίο το βγάζουμε έξω στην κοινωνία για να γίνει η ζωή της κοινωνίας και η δική μας να γίνει καλύτερη. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να αποκτήσουν αξιώματα μέσα και χρησιμοποιούν όλα τα, όλα τα αξιώματα της έξω κοινωνίας ε, μεσότητε όλες όλα, όλα, τις μεθόδους της έξω κοινωνίας για να επικρατήσουν. Νομίζω ότι κάτι κερδίζουν, ότι τίποτα δεν κερδίζουν, απρά, απλά προκαλούν αυτό το οποίο ονομάζεται κατακερματισμό και αυτό πράγματι υπάρχει έτσι. Δηλαδή όπως ακριβώς σήμερα η πολιτική έχει κατακερματιστεί ε, έτσι και εκεί πέρα. Κάποιοι γέννησαν κάποιους άλλους οι οποίοι αντέδρασαν σε μια δεσποντική συμπεριφορά. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, ε, αν θέλετε, απλώθηκε είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί επανειλημμένα στην ιστορία αλλά εν πάση με σε ό,τι αφορά τον διαχωρισμό οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν παραδοσιακά σώματα και υπάρχουν και σώματα τα οποία εγώ τα ονόμασα φιλελεύθερα ή ευρωπαϊκά τα οποία δηλαδή δέχονται γυναίκες τα οποία δεν παίζει γι' αυτά σημαντικό ρόλο να κάνεις δήλωση πίστεως προς οποιαδήποτε ε, θρησκεία αλλά σου ζητιέται να έχεις ελευθερία συνείδησης, να έχεις την πίστη σου, αυτή την πίστη να την έχεις επιλέξει μόνος σου να μην προσπαθείς να την επιβάλλεις τους άλλους και να μην επιχειρήσεις να, να, να ε, αφήσεις τους άλλους, να αποτραβήξεις τους άλλους από τη δική τους πίστη. Να σέβεσαι την πίστη των άλλων όποια κι αν είναι αυτή και από εκεί και έβινα, να έχεις την απέτση και οι άλλοι να τη δική σου, όποια και να είναι αυτή. Σας ακούω. Ωραία, κύριε Παϊπέτη, πλησιάζουμε και σιγά σιγά στο τέλος συνέντευξη. Μία με δύο ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω όπως ε, και εσείς νομίζω θα συμφωνήσετε αρχικά με αυτό που θα σας πω. Αυτό το έχω δει και στην κοινωνία γύρω μου. Οι περισσότεροι στην ελληνική κοινωνία και δεν νομίζω ότι είναι ελληνικό το φαινόμενο Όταν ακούν τη λέξη τεκτονισμός ή μασονία όπως είναι γνωστότερη στο ευρύ κοινό ε, έχουν, Το έχουν συνδυάσει με πολύ αρνητικές καταστάσεις ε, Να δώσω ένα δύο παραδείγματα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνασπιστεί για να κυβερνήσουν τον κόσμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σκοποί τους, έχουν κάτι κακό στο νου τους, θέλουν να μας κυβερνήσουν. Τέλος πάντων ήθελα να σας πω έτσι με λίγα λόγια ποια είναι ε, η άποψη της κοινωνίας, τουλάχιστον όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, τη υπλοψηφίας της κοινωνίας. Θέλω να σα ρωτήσω ε, πώς προέκυψε αυτή η θέση της κοινωνίας και αν ο τεκτονισμός έχει παίξει κάποιο ρόλο προ τη δημιουργία αυτή τη εντύπωση. Αν είχε δηλαδή δημιουργία. και δικέ του ευθύνε ο τεκτονισμό. Κοιτάξτε, ναι. <Τι>, καταρχήν οι ευθύνε έχουν τα άτομα και όχι οργανώσεις οργανώσει. Οι οργανώσει έχουν ένα καταστατικό και κρίνονται από το βαθμό στον οποίο το, το, το τηρούν. Σε σχέση με του δικού του κανόνε και πάλι. Τώρα, εάν σηκώνεται ο κάθε ιερωμένο. Και προς έσχος τους, διότι μόνο καλός την Εκκλησία δεν κάνει. Σηκώνεται και λέει yeah. ό,τι του κατέβει. Yeah. Και ένας λαός από κάτω ο οποίο είναι κάτω εξοχήνες ο ελληνικό λαός. Yeah. Κάστε και τα ακούει και υπολείπτεται αυτούς τους ανθρώπους. Yeah. Να σας πω εγώ τώρα να κάτσω να απαρισμίσω ταγού της Εκκλησίας οι οποίοι ψεύδονται ασυστόλως. Και θα πω και κάτι άλλο. Σηκώνε και εξαπολύεις μύδρους εναντίον ανθρώπων οι οποίοι δεν σου έχουν φταίξει τίποτα. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ε, απεργάζονται το κακό σου ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Ότι είναι γενικώ σε υπόλοιπτοι πολίτες. Και ότι στο τέλος τέλος δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ασκούν ένα δικαίωμα που του δίνει το ελληνικό σύνταγμα. Το συνέρχεστε και το συνεταιρίζεστε. Και θα πάω πάρα πέρα μία πολιτεία η οποία διδάσκει στα παιδάκια και τους μοιράζει και βιβλίο Ευτυχώς φέτος, τουλάχιστον, τέτοια βιβλία δεν μοιραστήκαν, αλλά αυτό ήταν για άλλους λόγους, άρα το ευτυχώς μάλλον παρέλυκη. Ε, έρχεται λοιπόν και βρίζει με ακατανόμαστα ψεύδι, τα τυπώνει και τα μοιράζει αυτά τα βιβλία στο μάθημα των θρησκευτικών. Και προκύπτει το ερώτημα, το, το, το, το, το, το ομό ερώτημα ή όλα αυτά είναι αλήθεια ή έστω και ένα μικρό μέρος είναι αλήθεια οπότε γιατί δεν κάνουν κάτι να το αντιμετωπίσουν ή είναι ψέματα οπότε γιατί δεν επεμβαίνει ο εισαγγελέας εγώ σας λέω λοιπόν ότι έχω αντιμετωπιστεί τερατόδι ψεύρι και μάλιστα υψηλά ειστάμενα πρόσωπο στην Δημοσιοπαϊκή Ιεραρχία που βρίζανε μπροστά μου του μασόνους οι μασόνοι υπήξε ή δείξε και μου λέω, γιατί βρίζανε του μασόνους τι σα κάνουνε εγώ λοιπόν σα αποκαλύπτω ότι ανήκω στην οργάνωση αυτή και για να σα αποδείξω ότι όλα αυτά που λέτε είναι ανακριβή, σα καλώ να έρθετε να γίνετε μέλο και να το διαπιστώσετε εσεί ο ίδιο. Οπότε ο άλλο γελάει πονηρά και μου λέει: Εγώ τώρα είμαι μεγάλο για να το κάνω. μήπως θέλετε να πάρετε το γιο μου, Μιλάμε για τραγελαφικέ καταστάσει. Πηγαίνει ο άλλο και λέει: Είσαστε, είναι η δολολάτρα σα, υψηλά ιστάμινο ή Είμαι εγώ η ειδωλολάτρηση. Πού το ξέρει ότι εγώ είμαι ειδωλολάτρηση όλοι τέτοιοι. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσει τέτοιες παραπληροφόρηση και τέτοιες θεωρίες συνωμοσίες η οποία διέπει μια ολόκληρη κοινωνία η οποία δεν είναι καθόλου αθώα και ξέρετε γιατί δεν είναι καθόλου αθώα. Ξέρετε τι διορμοί κατά των δικτών, έχουν γίνει παγκόσμια. Το ξέρετε ότι οι τέκτονες είχαν εξισοθεί με, με τους Εβραίου από, τον, από το, το, το χιτλερικό καθεστώς και υπέστησαν την ίδια ακριβώ μοίρα. Ξέρετε πώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εσφαγιάστησαν σε περιόδους που τα βάζανε η κοινωνία εξωθείτο ή έπαιρνε αφορμή από ένα γεγονός ή από κάποιους φανατικούς και εξαπέλειε πομπρόμ κυριολεκτικά. Ξέρετε εδώ στην Ελλάδα πόσα τέτοια πράγματα έχουν γίνει. Και ρωτώ ποιο τους έδωσε το δικαίωμα, Ποιο έδωσε το δικαίωμα στο επίσημο κράτος να πηγαίνει να, να, να, να καθιβρίζει ένα, ένα σύνολο πολιτών κατά τεκμήριο σεβαστών και ωφελήμων στοιχείων. Ποιο του έδωσε το δικαίωμα να γυρίζει το παιδάκι στο σπίτι του και να λέει μπαμπά, έλα να σου πω, κλαίγοντα το παιδί, έλα να σου πω ότι μα είπε σήμερα για σένα ο θεολόγος μα. Είναι, είναι χαρακτηριστικά υγιού κοινωνία αυτή. Θα μου πείτε, αν είμαστε υγιεί κοινωνία, δεν θα είμαστε στα χάια που βρισκόμαστε. Απλώ λέω ότι έχουν υπάρξει και χειρότερα. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, ιερή εξέταση. Ένα Θεός ξέρει πόσοι χασίκανε και δεν του ξέρουμε. Είναι δυνατόν να το ανέχετε μια κοινωνία, δηλαδή, έλα φίλε, πέρα, γιατί, γιατί ακριβώς με φίλε, γιατί ακριβώ με κατηγορεί, Ότι εγώ θέλω παγκόσμια κυριαρχία και εσύ θέλει παγκόσμια κυριαρχία. Το ότι εγώ λέω ότι κρατάω μυστικά, γιατί όπω σα εξήγησα, τα μυστικά είναι καθαρά συμβολικά, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, είναι, αν θέλει, σου δοκιμάζω τη θέληση τη ηθική σου και τη πίστεό σου στη, σε αυτό το σκοπό που υποτίθεται την υπηρετεί λέγοντας σου κράτα κάποια μυστικά τα οποία μυστικά μεταξύ μας δεν έχουν τίποτα το το, το ανήφικο ότι έχουν τέκτονες ή το περιεχόμενο των λειτουργιών αυτών πέραν της αδυναμίας κάποιου να τις καταλάβουν οπότε δεν έχουν πάρα να ρωτήσουν. Κύριε Παϊπέτη να, να μείνουμε λίγο σε, σε ένα θέμα που θίξατε ε, αναφορικά με την, με την εκκλησία θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια... Ε, ε, Ποιος θα μπορούσε να είναι ο λόγος α, που η Εκκλησία χτυπάει τον τεκτονισμό και επίσης μια δεύτερη, μια δεύτερη ερώτηση. Ε, αρκετοί υποστηρίζουν ότι έχουν υπάρξει και αρκετοί ιεράρχες οι οποίοι είναι τέκτονες. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσατε να μας απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση ή όχι. ομολογουμένος ένας από τους λαμπρότερους ιεράρχες που περάσανε είναι το τέκτον και μάλιστα βαθμού, πολύ ψηλά η δηλαδή. Και μάλιστα όπως μου είπε κάποιος ο οποίος ε, τον εγνώριζε προσωπικά του είπε δεν, ε, «Δεν έχω τρόπο να σας εξηγήσω πόσο με ωφέλησε ο τεκτονισμός στην ίδια τη δουλειά μου». Δεν τον έκανε ούτε αντίχριστο ούτε τίποτα άλλο. Ούτε στράφηκε αντίον της θρησκείας του. Του έδωσε τα μέσα να διδάξει αυτά τα οποία έπρεπε να διδάξει τη χριστιανική αλήθεια όπω ο ίδιο δεν τη λαμβάνονταν. Υπήρχαν δηλαδή και φωτισμένοι ιεράρχε, οι οποίοι δεν έβλεπαν για ποιο λόγο πρέπει να κυνηγάνε. Τώρα να σα πω και κάτι άλλο. Όταν όμω έρχεται και σου λέει ότι έχει την προσωπική σου πίστη, αλλά εν πάση περιπτώσει το δόγμα είναι δόγμα και μην το δέχεσαι χωρί να, να το εξετάσει. Μάλλον άλλα λόγια ο άνθρωπος, θέλουμε τον άνθρωπο να είναι σκεπτόμενος. Θέλουμε να αποδέχεται εκείνο το οποίο έβαλε, υπέβαλε στην βάσανο της λογικής και του μυαλού του. Δεν του είπαμε. Δεν του είπαμε. Άσε την πίστη σου και αφήγε. Η πίστη έτσι κι είναι κάτι που ξεφέρει για λογική έτσι. Κάποιος πιστεύει διότι πιστεύει. Γενικά η πίστη και η πίστη δεν υπόκειται ούτε σε αποδείξεις ούτε σε... Ε, το λένε, πειραματική επαλήθυνση και δηλαδή ο καθένα επιλέγει την πίστη του στον βαθμό που την επιλέγει και δεν την ευλοφορέσει Εμεί λέμε να είστε όλοι να είστε ελεύθερα μυαλά να είστε ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι αυτό δεν πολύ αρέσει στην εκκλησία βεβαίως υπάρχει και μια προεργασία η οποία δεν είναι ελληνική είναι αν θέλετε ευρωπαϊκή όταν ξεκίνησε η πρώτη η πρώτη καταδίκη του εκτονισμού για λόγους αρχής από κάποιους πάπες. Στην πραγματικότητα πίσω από αυτά που πολιτικοί λόγοι. Δεν θέλανε την κυριαρχία της Βρετανία στην, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, με κάποιες καταδίκες παπικές και συνεχίστηκε και μάλιστα είναι απορίας άξιων προς μια Ελλάδα η οποία γενικώ δεν έχει αυτήν την ρατσιστική και αντιπνευματική τοποθέτηση. Πώς έφτασε στο σημείο να έχει όλη αυτή τη, αυτό το μένος. Δηλαδή τα ακούει κανείς και του σηκώνει τη τρίχα. Γιατί λες παπά ψέματα. Όταν εγώ σε πιάνω καθηγητής πανεπιστημίου όντα. Σε πιάνω να γράφεις κουβέντες μέσα από τη ζωή και στο ίντερνετ. Και μάλιστα εκεί πέρα να φαίνεται ε, ρητός ότι αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα δεν ισχύουν πλέον εσύ έρχεσή μου τα σερβίρεις χωρίς καν να αναφέρεις από που τα πήρες και εγώ τα βρίσκω γιατί όπως ξέρετε με μια λέξη κλειδί τα βρίσκεις όλα είναι δυνατόν να καθόμαστε και να λέμε χοντρά ψεύδι περί λατρείας του, σατανά περί αυτά που τα δάνε αυτά τα πράγματα ας έρθουν να τα αποδείξουν εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια κοντεύω 40 χρόνια και εν πάση περιπτώσει, έχω πάρει όλα τα αξιώματα περιλαμβανομένων και των Ανωτάτων και δεν έχω δει πουθενά να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, να σα πω τι έγινε με την ΠΕΝΤΟΕ, θα σα πω ότι εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη για την ΠΕΝΤΟΕ. Διότι η ΠΕΝΤΟΕ. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, έτσι. Ε, καλό θα ήταν, κύριε Πεπέτη, να εξηγήσετε και στου ακροατέ μα τι ακριβώ εννοείται τη, στο το ΑΠΕΔΙΟ, δηλαδή, προπαγάνδα η οποία μετασχηματίστηκε σε μυστική στοά. Έγινε ουσιαστικά μία μαφία. Πρέπει να σας πω ότι και ο τεκτονισμός έχει τη δική του διαφάνεια. Η διαφάνεια αυτή ονομάζεται αλληλεπίσκεψη. Όταν έρχεται δηλαδή ένα μέλος από μία άλλη χώρα, από μία άλλη στοά, από μία άλλη δικαιοδοσία, έχει υποχρέωση να το δεχτείς ως επισκέπτη. Και ο επισκέπτη, πέραν του ότι έρχεται και χαίρεται τα αγαθά της φιλοξενίας, είναι σε θέση να εξετάσει αν ζει κάνω πονηρά πράγματα εκεί μέσα. Μία στοά, λοιπόν, η οποία απορρίπτει την, την αλληλεπίστευση, δεν αφήνει κανέναν να την επισκεφθεί, αυτομάτω βγαίνει εκτό κανόνων. Αυτή η στοά, λοιπόν, την οποία τη χρεωθήκαμε όλοι εμεί οι άλλοι, άτυχοι, που δεν είχαμε καμία σχέση ούτε με συνωμοσίε, ούτε με οικονομικά όργια και τέτοια πράγματα, βρεθήκαμε να πρέπει να δώσουμε εξηγήσει γιατί κάποιοι φτιάξαν μία μυστική στοά. Και, και διέπραξαν όσα διέπραξαν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Οι μασόνοι, λένε, θέλω να γυρήσουμε, ποιοι οι μασόνοι. Οι μασόνοι κατακαιρματισμένοι και όχι κατακερματισμένη από καταστάσεις νοσιρές όπως είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν σας απάντησα λεπτομερώς εκεί πέρα αν θέλετε να εξηγήσουμε, εξηγούμε, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί... Οι μασόνοι όλοι κάνουν τα ίδια πράγματα Όλοι έχουν τους ίδιους σκοπούς Όλοι συνεργάζονται Με αγαστό τρόπο Για να καταλάβουν την αρχή παντού Κι αν κάποιους από όλους αυτούς ήταν μασόνος Δούλεψε σε τίποτα Μασόνος ήταν ο Μεταξάς Μασόνος ήταν και ο Βενιζέλος, Μασόνος ήταν και ο Καζαντάκης Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο Μπαίνει μέσα στην ταυτότητά του Ως μέλους Μιας οργάνωσης η οποία είναι ε, Πώς το λένε Σκληρή και αδιαφανή Και υπακούνε όλοι τυφλά Τα κελεύματα μιας τη Μυστικής αρχής Ναι είναι ένα, μια πολύ ωραία μέθοδος Για να φτιάξει μια μυστική εταιρεία Είναι μια πολύ ωραία μέθοδος Για να φτιάξει μια μυστική οργάνωση Επαναστατική Και αυτό δούλεψε Και στην περίπτωση της φιλικής εταιρεία Και στην περίπτωση των καρμπονάρων και στην περίπτωση του του α πούμε της επανένωση της Γερμανίας, της Ιταλίας σε πολλές περιπτώσεις δούλεψε. Πρέπει να σας πω για να απαντήσω και, και οριστικά στο ερώτημά σας. Δεν τα οργάνωσε αυτά κάποια τεκτονική οργάνωση. Αλλά κάποιοι τέκτονες οι οποίοι θεώρησαν ότι σύμφωνα με τις αρχέ τους έπρεπε να πολεμήσουν για κάποιου οι οποίοι ήταν σκλάβοι και να απελευθερωθούν. Εξού και οι το μεγάλο πλήθος των φιλελίνων αγωνιστών οι οποίοι ήρθαν και δουλέψανε μαζί με του Έλληνε για την απελευθέρωση του 21 από εκεί και μετά δεν το έφτιαξε κάποιο οργάνωση. Απλά οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να συνεννοηθούν και να έρθουν κοντά και να δουλέψουν μαζί για κάποιε αρχές που ήταν ούτω ή άλλω δικέ του. Ο Ρήγας σε εκείνε τι περίφημε διακηρύξει του, στη Μάγνια Κάρτα, ο Ρίγα Φεραίρο δεν έβλεπε μοναχά του Έλληνε. Έβλεπε όλου του κατοίκου τη ε, Αν Ανεγνώριζε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία και όχι μόνο οι Έλληνε, ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι τη εποχή εκείνη. Οι οποίοι μπορεί βέβαια να αποτελούσαν ορδέ, ε, φοβερέ και τρομερέ ε, στην υπηρεσία των Σουλτάνων, αλλά και αυτοί δεν είχαν περισσότερα δικαιώματα στην πραγματικότητα ως λαός, ως δημοκρατία εντός ή εκτός αγωγικών. εισαγωγικών. Μάλιστα κύριε Πεϊπέτη, θα ήθελα να σας μεταφέρω δύο ερωτήσεις από, από ακροατές μας. Η πρώτη μας ζητάει ο φίλος μας ο Κώστας εάν υπάρχει κάποιο καλό βιβλίο εγκυκλοπαιδικής φύση που θα μπορούσετε να του προτείνετε για να μάθει περισσότερα πράγματα αναφορικά με τον τεκτονισμό και η δεύτερη ερώτηση είναι από τον φίλο μας τον Γιώργο ο οποίος μας ρωτάει Α, τι σημαίνει να, να, να μα πείτε, μάλλον κάποια πράγματα για, σχετικά με τον εσωτερικό τεκτονισμό και τι σημαίνει. Ποιο τεκτονισμό. Ε. Καταρχήν, ε, για το βιβλίο που λέτε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Εκείνο που θέλω να σα πω είναι ότι το, το διεθνές Τεκτονικό Τάγμα Δελφή, το οποίο, στο οποίο υπάγομαι κι εγώ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Τεκτονισμού, παρόλο που έτσι χρόνια το άλλο σύστημα. Κάποια στιγμή βρήκα ότι δεν με εκάλυπτε από πλευράς κοινωνικής και δημοκρατικής όσο έπρεπε. Ε, θα εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο έχω γράψει εγώ και το οποίο εξ' όσο γνωρίζει προτίθεται να το μοιράζει κιόλας ε, αλλά θα πρέπει να κρατήσει επαφή με κάποιο μέλος του, του Διεθνούς Τεκτονικού Συστήματος Δελφή. Ε, ο φίλο Γιώργος, χρόνια του πολλά κιόλα. Τι, τι ακριβώ ρώτησα? Ε, ρώτησε να μας πείτε κάποια πράγματα αναφορικά με τον εσωτερικό τεκτονισμό. Τι ακριβώς σημαίνει, τι πρεσβεύει. Ο εξορισμού είναι σύστημα, ανοίγω εισαγωγικά, βασιζόμενος στον ορθών λόγων. Επομένως, ο εσωτερικό εσωτερισμός, δηλαδή η μεταφυσική, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο συμβολικά. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν τρόπο μέσω του τεκτονισμού να μελετήσουν τα ίδια τα μεταφυσικά τους προβλήματα. Αν θέλετε να πά την ερώτηση λέγοντας ότι δεν υπάρχει εσωτερικός τεκτονισμός επίσημα. Υπάρχουν πολλοί οποίοι χρησιμοποιούν τον τεκτονισμό για να, κατα... για, να... για να μελετήσουν κάποιες τυχές του εσωτερισμού οι οποίες του ενδιαφέρονται. Αλλά δεν θα δείτε τεκτονική ε, τελετή με την έννοια, ξέρω εγώ, μαγείας, ή με την έννοια του, θρησκευτική ε, λειτουργία της λειτουργίας ή κάτι τέτοιο ή της επίκλησης ε, ε, δυνάμεων υπερφυσικών και τέτοια πράγματα. Επομένως, ο τεκτονισμός, αν η απάντηση ικανοποιεί τον ακροατή μας, ο τεκτονισμός είναι σε θέση να δώσει ένα εργαλείο μελέτης και των εσωτερικών προβλημάτων χωρίς όμως ο ίδιος να είναι εσωτερικό σύστημα. Ό,τι είπαμε και για την πολιτική δηλαδή. Φτιάχνει οι ανθρώπους ευαίσθητος τα κοινωνικά προβλήματα οι οποίοι βγαίνουν και αγωνίζονται όχι ερωνόματος του τεκτονισμού. Βγαίνουν από τον τεκτονισμό έχοντας φτιάξει μια συνείδηση η οποία τους οθεί, τους παροτρύνει να εργαστούν για την ελευθερία των ανθρώπων αλλά και όμως ο ίδιος ο δοκτονισμός σας ανέφερα τους του στην αρχή καμία σχέση με τα παραμύθια που κυκλόχρονα οι οποίοι επειδή αναμύφισαν να ενεργάει στα κοινωνικά δρόμενα δέχτηκαν τέτοιο κυνηγητό στη Γερμανία της εποχή εκείνης πολλοί λένε ότι ακόμα και σήμερα ο γερμανικός τεκτονισμός δεν έχει αναρρώσει από αυτή την ιστορία ήρθε μετά και ο Χίτλα και τους άλλαξε τα φώτα δηλαδή ε, σας είπα ήταν του Εβραίου. δεν ξέρω να απάντησα στον αγαπητό μας Γιώργο αλλά αν θέλει κάτι άλλο να με ρωτήσει πολύ ευχαριστώ Ωραία κύριε Παϊπέντη. Ε, προσωπικά θα επιμείνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αντίληψη της κοινωνίας περί τεκτονισμού. Ε, άλλο ένα θέμα το οποίο συχνά πυκνά συναντάμε κυρίως στο διαδίκτυο και όχι μόνο, σε διάφορα blogs όπου καταθέτουν άνθρωποι τις απόψεις τους. Κάνω ένα συνδυασμό και... Αναφέρονται π.χ. στον Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο, ότι είναι μέλος της τριμερούς επιτροπής. Γενικά θίγουν θέματα όπως η Λέσχη Μπίλτεμπερ και πώς και αυτή θέλει να καθορίσει τη μοίρα μας και τα λοιπά και τα λοιπά να μην επιμείνουν στα διάφορα παραδείγματα. Ε, υπάρχει ε, και κάνουν μια σύνδεση όλων αυτών βέβαια τα συνδέουν στην ευρύτερη έννοια του τεκτονισμού κατά τη γνώμη τους. Εσείς θα ήθελα να μας απαντήσετε αν υπάρχει νο, η σύνδεση του τεκτονισμού με, διά, με διάφορα έτσι, παγκόσμια φόρα στα οποία συζητείτε το μέλλον της ανθρωπότητας και αν υπάρχει τέλ, τέλος πάντων οποιαδήποτε σχέση του τεκτονισμού με όλα αυτά. Το πρόβλημα σας προϋποθέτει έναν μονολυθικό παγκόσμιο τεκτονισμό ο οποίος έρχεται και συνδέεται ή συνδέει Οργανώσεις οι οποίες παίρνουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σαν τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και όλους αυτούς. Λοιπόν, το, δεν γνωρίζω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι άμα είσαι στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ πρέπει να είσαι τέκτον προηγουμένως. Βεβαίω υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες είναι τέκτονογενείς. Να σας πω μια την οποία την έφτιαξα εγώ η Λέσχη Γευσυγνωσίας Πατρών. Κάποιοι άλλοι μπορούσαν να φτιάξουν, ξέρω εγώ, μια ομάδα να μαζεύει γραμματόσημα, Τέτοια πράγματα υπάρχουν. Αλλά και οι οποίες κυκλοφορούν, ε, πώς το λένε, έχουν, έχουν τόση τρομακτική δύναμη, λυπάμαι δεν ξέρω καμία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπαδήμος είναι τέκτο. Το πιθανότερο είναι ότι είναι, διότι κατά κανόνα ελκύονται... Τα, τα, τα σημαντικά πρόσωπα ω προσωπικότητε γενικώ ελκύονται. Οι πολιτικοί στα, στα πρώτα χρόνια τη καριέρα του έρχονται σαν τρελοί. Διότι νομίζουν ότι θα, θα πάρουν υποστήριξη. Όταν δουν ότι δεν την παίρνουν την υποστήριξη. Σηκώνται και φεύγουν. Δηλαδή, εμεί δεν εκδίδουμε να αυτοψηφίσετε τον τάδε επειδή είναι δικό μα. Δική μα είναι και από εδώ, δική μα είναι και από εκεί και όλους του αντιμετωπίζουμε ή τουλάχιστον έχει υποχρέωση ο καθένας να τους αντιμετωπίζει με, τα, με τον, την αγαθότερη συμπεριφορά να τον βοηθήσει να επιτύχει με την ελπίδα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί μια διδασκαλία αγαθότητος και κοινωνική ευθύνη θα είναι χρήσιμος για την, ε, για την ίδια την κοινωνία μέσα από κάποιες υψηλές πολιτικές θέσεις αλλά και πάλι εγώ σα λέω ότι Τώρα, να έγινε καμία μυστική επιτροπή η οποία επιλέγει μέλη για τη λέξη Λίδενμπερκ και δεν υπάρχουν μέσα οι μεγάλοι διδάσκαλοι όλου του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχουν διαφορέ μεταξύ του, τι να σα πω, λίγο παραμύθια επιστημονική φαντασία μου μοιάζει. Αλλά για το Θεό, κάντε κάτι όλοι για αυτό το δύστιχο τόπο, ο οποίο ζει μέσα σε παραμύθια, σε θεωρίε συνωμοσία. Χρειάζεται κάποιου κακού, πάση θυσία. Δεν μπορώ να βλέπω την Ιερά Σύνοδο να σκοτώνονται μεταξύ του κατά έναν τρόπο τελείω απαράδεκτο. Μετά να τα βρίσκουν και να αρχίσουν όλοι μαζί να βρίζουν του μασόνου. Οι οποίοι σα βεβαίω δεν έχουν καμία σχέση με τα, με τα, με τα πρατώμενα υπό τη Ιερά Σύνοδο. Ούτε ασχολούνται, ούτε του ενδιαφέρουν. Πέραν του ενδιαφέροντο που πρέπει να έχει κάθε Έλλην πολίτη, το οποίη ζωή επηρεάζεται από ένα σώμα σαν την Ιερά Συνοδο. Ή τουλάχιστον ψάχνουν να βρουν αυτές οι κατηγορίες τις οποίες απευθύνουν ακόμα και αυτό το πλήθος των ελεηνών αυτών που παρουσιάσουν στο, ε, στο ίντερνετ ας βεβαιωθούν ένα, ένα από όλα αυτά τα οποία λένε εις βάρο των δεκτόνων. ένα είναι αλήθεια δεν αποκλείω βεβαίως κάποιο να βρει ένα αλλά τότε αυτό θα είναι αντίθετο με τις ιδιαισθηκτονικές αρχές και αν οι τεκτονικές αρχές είναι εντάξεις στη δουλειά του, τότε έχουν υποχρεώσει να λάβουν μέτρα για να διορθώσουν αυτού του ίδιου στα κακώς και υπάρχουν. Να τα βρουν πρώτα οι ίδιοι. Τώρα, να σα πω ότι μερικοί ευχαριστιούνται και με αυτέ τις εννοώ εσωτερικός του συστήματος. Γιατί δεν πάει σημαίνει κάποιον από τα συστήματα. Διότι γίνονται εφνιδίως από ασήμαντες προσωπικότητες γεννούνται πολύ σπουδαίοι. Όταν βιώνει και λένε, Ξέρει, εγώ είμαι και μασόνο. Όταν ένα μεγάλο διδάσκαλο είπε στον, λέγεται δηλαδή, είπε στον φροντιστή στην αεροπορική πτήση, «Βάλεμε με πρώτη θέση στο αεροπλάνο και όσοι κάνουμε μασόνο. Τι να πω από εκεί και έπειτα". Και το σου δέωνα, οι ίδιοι δεν σηκώνονται, επειδή με ρωτήσατε, αν φέρουν και αυτή ευθύνη. Μάλιστα, δεν σηκώνονται απάνω να πούνε, Αυτά είναι ψέματα. Εγώ σηκωθήκα το είπα πολλαπλά. Και λέω ελάττρα να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν μπορείς να σας αποκλύψω τίποτα. Και δεν το κάνουν αυτοί. Γιατί δεν το κάνουν. Ενώ κάθε φορά που ξεσπάει ένα τέτοιο αυτό, μήπως έχουμε κανένα δικόνα μα εκεί μέσα στην εφημερίδα, ξέρω εγώ, για να, σταμα... να τον κάνουμε να σταματήσει. Όχι να μην σταματήσει, να βγει να το απαντήσει κύριε. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ναι, κα... ο καθένα πρέπει να... Διατυπώνει απόψει, εμπολίε και κατηγορίε για τι οποίε είναι σίγουρο, γιατί αλλιώς είναι εξίδρυση και προβολή. Αλλά από την άλλη, και εσύ, όταν έχετε κάποιο και σου λέει, και, και, και ε, διευθύνει ένα θεσμό, ο οποίο έχει μια κοινωνική επιφάνεια, έχει υποχρεώσει να βγεις και να απαντήσεις Όχι και κύριε. Είναι ψέματα αυτά. Νομίζω έγινε σαφή, έτσι. Ναι, γιατί, ήταν. Γιατί, α... ήμουν από, από του που βρήκα και μίλησα να Ελάτε εγώ ρωτήστε μου, στο Πανεπιστήμιο το ίδιο όπου όταν με το με το, με το, ε, το διχασμό του, το σχίσμα το 1986, τα πράγματα κυκλοφορήσαν. Και εγώ έβγαλα μια ανακοίνωση όποιος θέλει να ρωτήσει ας έρθει ελεύθερα να ρωτήσει ό,τι θέλει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω από κανέναν και εξακολουθώ να το λέω, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν σηκώνεται ένας Δημοσιογράφο, ο οποίος έχει γράψει ή έχει επιμεληθεί τέτοιων άρθρων, παρένθεσης όλα αυτά τα άρθρα γίνονται για να βγάλουμε κανένα φράγκο έτσι να κάνουν αποκαλύψει. τι αποκαλύψει ό,τι ήταν αλευθεί ελέγχθη ό,τι τερατόδες ήταν αλευθεί ελέγχθη Μάλιστα κύριε Παϊπέτει να σας διακόψω γιατί έχει περάσει η ώρα α, και θα πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά αυτή τη συνέντευξη, έχουμε ακόμα αρκετές α, ερωτήσεις α, φίλων μα εδώ στο facebook τι οποίες δεν θα προλάβουμε να τις κάνουμε όλες εγώ θα ήθελα να σα κάνω δύο για το τέλος α, η μία μιας φίλης Ακροάτριας στο, στο ίδιο, στην ίδια λογική με την προηγούμενη ερώτηση που σας έκανε ο Ανδρέας α, εκτός από Λέσχη, και Ιλουμινάτη κτλ υπάρχουν αρκετά, αρκετά αρκετές κατηγορίες του αντιτεκτονικού ρεύματο επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, αναφορικά με την σχέση που υπάρχει μεταξύ του τεκτονισμού και του Ιουδαϊσμού ή αλλιώς του Σιωνισμού αν θέλετε. Η φίλη μας σας ρωτάει αν ότι υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ του ελληνικού τεκτονισμού και του Σιωνισμού. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω και η δεύτερη ερώτηση για να κλείσουμε αν θέλετε μπορώ να σας την υπενθυμίσω αργότερα είναι α, πώς μπορεί να βοηθήσει ο τεκτονισμός την Ελλάδα α, το 2012, την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, να πιάσουμε την πρώτη έτσι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν δεν υπάρχει καμία σχέση με τον Ιουδαϊσμό. Εκείνο το οποίο συνέβη θα ενθυμίζετε ότι έκανα αναφορά προς την Προτεσταντική Αγγλία και στην εποχή του διαφωτισμού. Ε, οι Προτεστάντες ως γνωστό χρησιμοποιούν την Παλαιά Διαθήκη πολύ περισσότερο από την γενή. Δεύτερον, ο τεκτονισμός χρησιμοποιεί συμβολισμούς οικοδομικούς. Τρίτον, οικοδομικά, περιγραφή οικοδομικών έργων αναφέρονται τρία και είναι και τα τρία στην Παλαιά Διαθήκη να τα παριθμίσω το πρώτο είναι ο πύργος της Βαβέλ ο οποίος αναφέρεται με αρνητική όπως ξέρουμε έννοια ο δεύτερος είναι η οικοδόμηση ή το χτίσιμο όπως λένε στην αυτική γλώσσα της κυβωτού του ΝΟΕ και τρίτο και κυριότερο με πλουσιότερη περιγραφή μέσα στη βιβλίο του Ναού του Σολομόντος, ο οποίος περιέχει μέσα τέτοιες λεπτομερείς περιγραφές, όπου κυριολεκτικά δημιουργεί από δικού του ένα πλήρες ε, συμβολικό σύστημα. Από εκεί λοιπόν ξεκινώντας ε, έγινε αποδεκτό ως βασικό συμβολικό σύστημα. Και σας βεβαιώνω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε. Δεν έχει δηλαδή δογματική τοποθέτηση. Ναι μεν να αναφέρεται στην οικοδόμηση του Ναού του Σολομόντος, αλλά δεν, δεν έχετε να πει α πούμε ότι ε, ξέρω εγώ ακολουθούμε το Θεό των Ιουδαίων ή ακολουθούμε ε, τους Ιωνιστές τίποτα από όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα ξεχωριστό, τίποτα να χωρίσουμε. Με καμία Μεγάλη ΣτοΑ. Οι μεγάλες στοές οι οποίε υπάρχουν σε κάθε επικράτεια είναι αυθύπαρκτες και ανεξάρτητες. Εάν μία από αυτές υπόκειται σε χειραγώγηση ή σε έλεγχο από οποιαδήποτε άλλη Μεγάλη ΣτοΑ αυτομάτως χάνει την κανονικότητά της. Δηλαδή εμείς με, το, με τη Μεγάλη ΣτοΑ του Ισραήλ, παράδειγμα του Χάρη, έχουμε σχέσεις στο βαθμό που έχουμε γιατί μπορεί και να μην έχουμε καθόλου. Έχουμε σχέσει, αν θέλετε, διπλωματικέ. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο διπλωματικό σύστημα που διαπιστεύονται εκπρόσωποι τη μία μεγάλη στοά πλησίων τη άλλη. Και οι σχέσει είναι καθαρά διπλωματικέ και διέπονται από συγκεκριμένους κανόνε. Και ο κυριότερος είναι αυτό που σα είπα. Εάν μία στοά επιχειρήσει να επιβληθεί σε μία άλλη και άλλη το αποδεχτεί, αυτομάτω η άλλοι χάνουν την κανονικότητά και οι άλλε πάβουν να την αναγνωρίζουν που δεν υπάρχει καμία τέτοια σχέση από, κατά κανένα τρόπο πέραν του συμβολισμού που προκύπτει μέσα από τις περιγράφες του βίβλου γιατί αυτό πράγματι υπάρχει καμία σχέση με σιωνισμό, καμία σχέση με πολιτική πολλοί έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με την ε, πολιτική του Ισραήλ ιδίως την πολιτική της γενοκτονίας που ασκεί έναντι των Παλαιστινίων. Και εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία απολύτω τέτοια σχέση. Η φίλη μα μα ακούει, ελπίζω. Και βέβαια, πέραν από τη διαβέρωσή μου, θα μπορούσα να φέρω και άπειρα παραδείγματα έτσι. Να πάτε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, βεβαίω. Να περάσουμε σχετι... στο τελευταίο ερώτημα σχετικά με το τι έχει να προσφέρει ο τεκτονισμό στην Ελλάδα του 2012 τη οικονομική κρίση. Ο, τεκτο... ο παραδοσιακό τεκτονισμό έρχεται και λέει. Ότι δεν θέλει, δεν θέλει να ασχολήσει με θέματα θρησκευτικά και πολιτικά. Ούτε επιτρέπει τις πολιτικές ή τις συζητήσει. Ε, ε, ούτε τι θρησκευτικέ ούτε τι πολιτικέ συζητήσει. Εμεί, αν θέλετε, οι Ευρωπαίοι οι προοδευτικοί τέκτονες, λέμε ότι όλα συζητιούνται. Ο τεκτονωρισμό, ω οργανωμένο σύνολο, σίγουρα μπορεί να προσφέρει. Σίγουρα μπορεί να επηρεάσει ηγέτε. Και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι οι κακοί εντό αυτή αυτοί δηλαδή που είναι το στάντη στην όμοια την πολιτική του, πάνε να διαλύσουν το σύμπαν. Πολλέ φορέ με τη Γαλλία, ω παράδειγμα, ο πρόεδρος τη Γαλλική Δημοκρατία φωνάζει τον πρόεδρο τη Μεγάλη Ανατολή τη Γαλλία και τον συμβουλεύεται. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Ο Σαρκοζή το έκανε και πάρα πολλέ φορέ γι' αυτό και τα τα στράβασε όλα, αλλά με πάση περιπτώσει ότι έχει μέσα του το περιεχόμενο, το φιλοσοφικό πολιτικό για να επηρεάσει τι καταστάσει εκείνε οι οποίε αυτή τη στιγμή κάνουν τη ζωή του κόσμου πολύ δύσκολη στην Ελλάδα δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα είναι κακά οργανωμένα και είναι και πώς Δηλαδή δεν κοιτάνε τα προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να έπρεπε όπως κάνει σε άλλες χώρε. Επομένω, Επομένως η απάντηση είναι ότι ναι θα μπορούσε. Αρκεί και όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και κανενός οι ιδέες και κανενός προσφορά δεν πάει χαμένη αντιθέτως είναι επιθυμητή και να αρχίσουν να ασχολούνται Λίγο περισσότερο με το πώ θα σωθεί εντό εισαγωγικών ο κόσμο μα όπω τον ξέρουμε, ή θα γίνει και ακόμα καλύτερο. Μάλιστα, λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι κλείνει η απόψηνή συνέντευξη. Έχουμε πάλι ξεπεράσει κατά πολύ το όριο. Η εκπομπή, η ολόκληρη, θα γινει και ακομα καλυτερο μαλιστα λοιπον καπου εδω νομιζω οτι κλεινει η αποψηνη συνεντευξη εχουμε παλι ξεπερασει κατα πολυ το οριο η εκπομπη ολοκληρη θα επρεπε να τελειώσει από τι 12.30, αλλά έτσι κι είχαμε ενημερώσει και του ακροατέ μα από την προηγούμενη εκπομπή ότι θα, θα πρόκειται για μια αστρική πύλη μαραθώνιο σχετικά με το θέμα του τεκτονισμού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παϊπέντη για την παρουσία του εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ε, απαντήσατε σε πολλές απορίες που έχουν οι φίλοι της Αστρικής Πύλης και του Ατλάντη FM. Ε, μπορεί να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες απορίες. Ε, κατά τη γνώμη μου θα ήταν ε, το καλύτερο που μπορεί κάποιος να πήρε από αυτή την εκπομπή είναι ένας ε, γνήσιος και ειλικρινής προβληματισμός στο τι είναι. Τεκτονισμό και να το αναζητήσει ο καθένας με τα αρεθίσματα τα οποία του δώσαμε. Υπάρχει και ευλογραφία, Βέβαια, ε, είναι πολύ μπερδεμένε. οι πηγές. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παϊπέτη. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ο τρόπος που εφθέσατε τα ερωτήματά σας με διευκόλυνε και εμένα, ήταν πάρα πολύ σαφή, πάρα πολύ ξεκάθαρα και να τελειώσουμε τη δήλωση ότι όποιος από οι οποίοι από του ακροατέ σα θέλουν περισσότερε πληροφορίε, εγώ προσωπικά είμαι διατεθειμένο να, όπω είπα, χωρίς να κρατήσω μυστικά, χωρί να θέλω να κρύψω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να κρύψω. Ε, θα είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε πολύ του καλή τελείω, θέλει να πληροφορηθεί από τον αυτών Πολύ ωραία, σα ευχαριστούμε ωραία. πολύ. Ευχαριστούμε. Αποχαιρετούμε τον κύριο Παϊπέτη. Λοιπόν, ο κύριο Παϊπέτη. Α... Απάντησε σε όλε τι ερωτήσει μα και σε αυτέ που είχαν να κάνουν με τον τεκτονισμό και σε αυτέ που είχαν να κάνουν με τι κατηγορίε ενάντια στον τεκτονισμό. Ήταν, νομίζω, σαφή σε όλε τι απαντήσει. Ενώ δεν έλειψαν και οι, οι δόση αυτοκριτική, Αντρέα. Αυτό μου έκανε αρκετά θετική εντύπωση. Ναι, και έγιναν πάρα πολλέ. και νομίζω ότι ακούστηκαν και κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα δημιούργησαν αίσθηση ή δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ. Ναι. Έγιναν κάποιε αποκαλύψει. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, α, επειδή ο χρόνο όχι, δεν μα πιέζει απλά, μα κονιορτοποιεί, θα έλεγα. Λοιπόν, εμεί θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Μην φύγετε όμω, γιατί αμέσω μετά θα είναι μαζί μα ο, ο συγγραφέα και αρχισυντάκτη του περιοδικού Μύστερη, ο Γιώργο Ιωαννίδη. Πάντα στη γραμμή τη εκπομπή θα μα μιλήσει για τη σχέση, για το αν υπάρχει σχέση για όλε αυτέ τι θεωρίε μεταξύ των θρηλυκών Ιλουμινάτη και των τεκτόνων ή μασόνων, σε πολύ λίγο. Θα είμαστε και πάλι μαζί, μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, ατλαντή μονο Σύννεφα. μεγάλα σαν κύματα τα βράβεια που κλάψαμε τις μνήμες που χάσαμε Σαν έκλεισαν το μέλλον Μα σέλαμσα, και εσύ να λε! Πώ δεν πειράζει, θα ξανάρθούν. Οι πιο καλέ Μα σύγχουμαι στο φω θα δράξουν και σήμερα πως πώ θα ξανάρθούν. Και εσύ να λες πώς θα ξαναλθούν Μας σου γέλιο θυμάμαι πως σε φύγες, σαν άστρο που καήκες Σαν έκλεισαν το μέλλον. Προσπέρασαν τα λάθη. Μα έλαψαν. Και εσύ να λε. την αργά. Για να ξεβάψει. Η καταχνία που Das proverba έχει βάψει και συναν πως πω δεν Και συναν πως δεν πειράζει. Και Most of them be Και εσύ να λε, και λε θα ξανά. και η Πύλη και βάλει μαζί σας επιστρέψαμε από το τελευταίο διάλειμμα για την αποψινή εκπομπή ακούσαμε ένα τραγούδι από τον Θάνο Ανεστόπουλο το οποίο τραγούδι θα βρείτε στον καινούριο το δίσκο ο οποίος κυκλοφορεί από τις 20 Απριλίου ξανά ήρθαν τα σύννεφα να πούμε λέγεται το τραγούδι και ο τίτλος του δίσκου είναι ω το τέλος» λοιπόν α, να πούμε κάποια πράγματα νομίζω για το, για το χάρηκατε και τον Θάνο Ανεστόπουλο και πριν αρχίσει η αστρική πύλη. Να κάποια πράγματα για το τι γίνεται εδώ στο Wall, στον τοίχο της αστρική πύλη στο Facebook. Επαναλαμβάνω για όσους θέλουν να είναι σε επαφή μαζί μας και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και καθ' τη διάρκεια της εβδομάδας. Μας προσθέτεται μας στο λογαριασμό ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή αλλιώς αναζητάτε Stargate FM. Πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλου του φίλου που μα ακούν από όλη την Ελλάδα, κυριολεκτικά στον Κώστατο Ράπτη, στη Μάχη Τημητροπούλου, στην Άτση τη Αμίου, στον Ντάκη τον Μπακαρέτσο, ο ήλιο Τσό, στην Αναστασία Καλάγη, στον Δημήτρη Τόσιαντίνκο αλλά και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο που ακούει φανάτικα κάτι την εκπομπή, όπω χαρακτηριστικά μα μετέφερε και σε πάρα πολλού ακόμα φίλου. Έχουμε φτάσει εσίω αντρέα του 1031 στο Facebook. Κάτι βέβαια που μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Ε, στην ουσία όλη αυτή η αγκαλιά των φίλων της Αστρικής Πύλης είναι που μας στηρίζει και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με όρεξη, με διάθεση. Ελπίζω και ελπίζουμε μας με το μηνά να σας αρέσει αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έρθει η ώρα να περάσουμε και στην ραδιο, ραδιο, οπα, ραδιοφωνική δύο, τεστ, τεστ, τεστ, <χαι> στην α, ραδιοφωνική στήλη, το occult panorama με τον α, Γιώργο τον Ιωαννίδη, ο οποίος α, μας πήγε αρκετά αργά σήμερα εκπομπή, είχε αρκετή υπομονή, οφείλουμε να πούμε, ωστόσο νομίζω ότι Επιβαλόταν σε ένα θέμα το οποίο έχει ξεσηκώσει, έχει πολλοί αντίθετες απόψεις μέσα το θέμα του τεκτονισμού. Έπρεπε να Έπαιρνα το καλύψουμε όσο το να τον περισσότερο μπορούσαμε φυσικά ακόμα... Δεν έχουν... τις είδαμε να ναι. Φίλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν τις είδαμε Ιδιαίτερα αυτές τις τάσεις Σήμερα εδώ στο, στο τη αστρική Πύλης να εκφράζονται Δηλαδή αυτός ο πόλεμος Ο καλός τεκτονισμός Ο κακός τεκτονισμός Δεν, δεν είδαμε κάτι τέτοιο Ήταν πολύ πολιτισμένος ο διάλογος ή ερωτήσει Που μα απευθύνουν οι φίλοι μας Μας αρέσει πολύ αυτό Λοιπόν, ο Γιώργο Ιωαννίδη, συγγραφέα, αρχισυντάκτης του περιοδικού Μίστερη, Όπως σα είπαμε, θα μας μιλήσει για τους Ιλουμινάτι. Θα δούμε και το θέμα των σφραγίδων στο, στο Αμερικανικό δολάριο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, Γιώργο. Ναι, ηλικρινά. Γιώργο, ένα μάλλον έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Αν μπορεί να επαναλάβει, Ακούτε. Σε Βέβαια, καθαρά. τώρα καθαρά και εξάστερα. Πέρα από Θεσσαλονίκη λοιπόν. Να έχουμε το ΟΚΑΛΤ panorama, Όπως είπαμε θα μας κάνεις μία σύνδεση. Θα προσπαθήσεις να μας μιλήσεις αναφορικά με τη σχέση του τεκτονισμού με τους Ιλουμινάτη. Πάμε λοιπόν από πού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Το ΟΚΑΛΤ panorama θα μα ταξιδέψει στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 1776 όπου ο Γερμανός φιλόσοφος Adam Weishaupt θα ιδρύσει το Τάγμα των Πεφωτισμένων ε, στη Βαυαρία. Αυτή είναι η περίφημη Ιλουμινάτη. Ο Weisshaupt ε, εκείνη την εποχή δεν ήταν τέκτονα. Τον ενδιέφερε όμως ε, τα αρχαία ελληνικά μυστήρια. Ε, ένα χρόνο αργότερα, το 1777, θα μειωθεί στο τεκτονισμό και θα απογοητευτεί από αυτό που θα γνωρίσει εκεί πέρα. Ε, με αποτέλεσμα να δώσει περισσότερη έμφαση στο τάγμα που είχε ιδρύσει ένα χρόνο νωρίτερα. Ε, αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι ε, γιατί υπάρχει ο τεκτονισμός, γιατί δημιουργήθηκε ο τεκτονισμός. Μία άποψη λέει ότι πολλοί άνθρωποι ε, ήθελαν κάτι περισσότερο από την θρησκεία της εποχής, τον χριστιανισμό δηλαδή, γι' αυτό και δημιουργήσανε μυστικές εταιρείες. Ε, κάποιοι λοιπόν απογοητεύτηκαν και από τις μυστικές εταιρείες και άρχισαν να δημιουργούν τα διάφορα κολέγια. Ένα από αυτά ήταν και η οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν μια πιο μεταφυσική διάσταση, αν θέλετε, στην φιλοσοφία του τεκτονισμού. Ε, σύντομα, λοιπόν, ο υπεφωτισμένοι του Weishaupt, ε, ενώ ήταν λίγα άτομα στην αρχή, σιγά σιγά άρχισαν να φαίνουν ε, στους κύκλους τους και τέκτονες. Με αποτέλεσμα τα λίγα άτομα να γίνουν μερικές χιλιάδες και να διαμορφωθούν στοές ε, σε όλη τη Γερμανία. Ε, μέλη της ήταν πολύ γνωστά άτομα όπως ο Γκέτε, πιθανόν και ο Μότσαρτ. Ε, το θέμα είναι ότι όντως ε, υπήρξε σύνδεση ανάμεσα στους Ιλουμινάτη και στους Τέκτονες το 1782 όπου έγινε ένα συνέδριο στη Γερμανία στο οποίο ε, οι δυο αυτές σχολές αποφάσισαν να συνεργαστούν. Ο Weisshaupt ε, κατά μία ε, θεωρία ήθελε να χρησιμοποιήσει τους τέκτονε για να μεταδώσει το μήνυμά του όσο γίνεται περισσότερο στην Ευρώπη της εποχής. Και ποιο ήταν αυτό, η κατάλυση της μοναρχίας και του ιερατείου. Ο Weisshaupt ήταν ανθρωπιστής και ο της ισότητας. Ε, αυτό λοιπόν προκάλεσε την αντιπάθεια των κυβερνώντων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το 1784 ε, στις γερμανόφωνες χώρες απαγορεύτηκαν όλες οι τεκτονικές και του ές. Και ουσιαστικά βλέπουμε εκείνη την εποχή, ίσω το πρώτο τεκτονικό ολοκαύτωμα, το οποίο κράτησε για πολλέ δεκαετίε, όπω είπε ο κύριο Παϊπέτη πιο πριν, ε, στην Γερμανία ε, ο τεκτονισμό έχει υποστεί πάρα πολλά δεινά. Και το οφείλει κατά μεγάλο βαθμό στου Ιλουμινάτι, οι οποίοι ήθελαν, ε, ε, διακίνησαν τη λογική, τη φυσική θρησκεία, όπου ο άνθρωπο θα είναι ελεύθερο από τι δαιμονίε και του κοινωνικού προδιορισμού. Φαντάζονταν τον άνθρωπο ως μια αυτόνομη, ανώτερη, ενάρετη και συνειδητοποιημένη ύπαρξη Έννοιες δηλαδή που ήταν εντελώς αντίθετες από τη μοναρχία ε, της εποχής Από το κλίμα της μοναρχίας τη εποχή και φυσικά από τα όσα προέσβευε η εκκλησία Πολλοί λοιπόν λένε ότι η εκκλησία ήταν πίσω από το διάταγμα ε, του 1784 Να απαγορευτούν, να κλείσουν δηλαδή όλοι τις τοές Ο ίδιος ο Βαϊσχάουπτ έφυγε, αυτοεξορίστηκε και άρχισε να γράφει μια σειρά από κείμενα προς υπεράσπιση των αρχών των Ιλουμινάτη και κατά της πολιτείας και τη εκκλησίας κάνοντας τα πράγματα ακόμα χειρότερα γιατί όλες οι αυλές, μοναρχικές αυλές της εποχής στράφηκαν εναντίον του και φυσικά η ίδια η εκκλησία το, το χερασάκι της τούρτας έρχεται το 1797 όταν ένας μαθηματικός, ο Τζον Ρόμπινσον, θα γράψει το Proofs of a Conspiracy, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, τα οποία ουσιαστικά είναι ο θεμέλιος λίθος όλων των σύγχρονων θεωριών συνωμοσία, όπου οι κακοί Ιλουμινάτοι προσπαθούν να να διειδήσουν στο παγκόσμιο δίκτυο του ελευθερωτεκτονισμού για να δημιουργήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων και να καταστρέψουν τον κόσμο έτσι όπως τον ξέρουμε και να τον οδηγήσουμε πού στον αιωσφορισμό και στον σατανισμό. Βέβαια όλα αυτά δεν ισχύουν. Αν κανείς διαβάσει όπως είπε και ο μινάς πιο πριν αν κανείς διαβάσει τα ίδια τα κείμενα του Weisshaupt θα, θα εκπλαγούν. Ο άνθρωπο μιλούσε για έννοιες ανθρωπισμού, ισότητας, ήταν πέρ των αρχαιοελληνικών μυστηρίων ε, της, της φιλοσοφίας. Καμία σχέση λοιπόν με όλα τα αρνητικά τα οποία βομβαρδιζόμαστε από, από τα σύγχρονα μίντια. Και κάπου εδώ προκύπτει μια πολύ μεγάλη ακόμη παρεξήγηση. Υποτίθεται, λέει μια θεωρία συνωμοσία ότι οι Λουμινάτοι ε, όταν εκδιώχθηκαν από την Γερμανία βρήκαν καταφύγιο στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Και μάλιστα το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο είναι το σύμβολο που υπάρχει στο αμερικάνικο δολάριο, ε, η πυραμίδα με τον με οφθαλμό. Το, το ε, ε, ε, εδώ το θέμα είναι λίγο πολύπλοκο, πλοκό, ε, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική εντελώς. Ε, το 1776, όταν δηλαδή ε, οι 13 πολιτείες της Αμερική διακυρίσουν την ανεξαρτησία τους, ε, η κυβέρνηση τότε αποφασίζει Να έχει κάποιο έμβλημα Να δημιουργήσει ένα έμβλημα ε, Οπότε μαζεύει διάφορους ε, γραφίστες της εποχή, Σχεδιαστές δηλαδή Από οι οποίοι κανένας από αυτούς όμως Δεν ήταν τέκτονες Και καταθέτουν μια σειρά από σχέδια ε, Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια Και η τελική απόφαση ήταν το 1782 Χρειάστηκαν πολλά χρόνια Για να καταλήξουν σε ποιο σχέδιο. Το θέμα είναι το εξής Ότι η πυραμίδα. ...και το μάτι ε, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον τεκτονισμό... ούτε και με τους Ιλουμινάτι. Γιατί, πολύ απλά, η πυραμίδα εμφανίζεται σε, σε χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων... ...πολύ νωρίτερα ε, από ε, εκείνη την εποχή. Δηλαδή, οι Ιλουμινάτι ακόμα δεν είχαν σχεδόν διαμορφωθεί... ...δεν είχαν τα σύμβολά τους, ήταν και στην άλλη άκρη του κόσμου, ήταν στην Ευρώπη. Οπότε, η πυραμίδα εμφανίζεται στην Αμερική... Και αργότερα συμπληρώνεται και με τον Παντεπόπτιο Φθαλμό. Ο παν, ε, το, πρόκειται δηλαδή για το μάτι της πρόνιας, ένα ε, στοιχείο που εμφανίζεται στη χριστιανική τέχνη τουλάχιστον το 16ο αιώνα. Ενώ το μάτι της πρόνοιας, ο Φθαλμός πρόνιας, ο φθαλμος δηλαδη που οκτινοβολεί, ε, εμφανίζεται για πρώτη φορά στον τεκτονισμό και εντυμένο στο περίζωμα στην ποδιά αν θέλετε του Άσικτον που ήταν τέκτονα, το 1784 και πολύ αργότερα μπαίνει εμφανίζεται και στην τέχνη των τεκτονικών στοών το μάτι της πρόνια δηλαδή το μάτι μέσα σε ένα τρίγωνο δεν είναι τεκτονικό σύμβολο είναι χριστιανικό σύμβολο και συμβολίζει ασφαλώς την Αγία Τριάδα όσον αφορά και την πυραμίδα η πυραμίδα συμβολίζει την ισχύ και την διάρκεια που θα είχαν, ε, έτσι είχαν γράψει οι εθνοπατέρες, οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αντέξει στον χρόνο, όπως ακριβώς αντέξανε οι πυραμίδες των Φαραώ. Ε, ούτε λοιπόν η πυραμίδα, ούτε, λοιπόν, ούτε και το μάτι της πρόνιας είναι σύμβολα ε, των Ιλουμινάτη. Βέβαια πολλοί σήμερα λένε ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα, ε, ένας από τους νεότερους εκπροσώπους ε, των, της Ιλουμινάτικης σκηνής, ο Έλληνα Νικόλαος Λάος, που είναι και αρχηγός στον Τάγμα των Πεφωτισμένων Δεσθεκτώνων, ε, κάποτε τώρα το είχα πάρει μια συνέντευξη, και του είχα ζητήσει διευκρινήσεις για αυτό το θέμα, μου είχε πει ότι ναι, η πυραμίδα και το μάτι είναι σύμβολο των Ιλουμινάτι. Αυτό που η δική μου έρευνα έχει δείξει, είναι ότι το μόνο σύμβολο που ξέρουμε 100% που χρησιμοποιούσαν οι Ιλουμινάτοι, οι πεφωτισμένοι τη ήταν η κουκουβάγια. Δεν έχει σωθεί κανένα άλλο σύμβολο ε, και είναι μάλλον δύσκολο εκείνη την εποχή να χρησιμοποιούνταν η πυραμίδα και το μάτι. Σίγουρα όμω χρησιμοποιούνταν η κουκουβάγια, που παραπέμπει φυσικά στην αρχαία Θεά Αθηνά, στην έννοια τη Σοφία. Οπότε η έννοια των Ιλουμινάτη έχει περάσει μέσα από πραγματικά χίλια κύματα και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή όπου ο καθένας, ο κάθε συνομοσιολόγος αποκαλεί Ιλουμινάτο τον οποιοδήποτε. Έχουμε λοιπόν μια λέξη η οποία στους φονταμενταλιστές χριστιανούς συγγραφείς παραπέμπει στον νεοσφορισμό, ενώ στους άλλους, στους υπόλοιπους πολιτικούς συνομοσιολόγους, σε μια ασαφή έννοια που κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Οι Ιλουμινάτοι όμω, του Βάινσ Χάουπτ δημιουργήθηκαν το 1776 και περίπου... 10 με 15 χρόνια μετά σταμάτησαν. Γιατί όταν οι Γερμανοί βγάλανε το διάταγμα, όλοι οι ιστοέ κλείσανε, όλοι χάθηκαν, όλοι εξαφανίστηκαν. Τα ντοκουμέντα, αρκετά από αυτά τα, τα χαρτιά κάηκαν και το όλο θέμα κλείστηκε πίσω από το μύθο. Είναι κάτι σαν του Ροδόσταυλου κατά μία έννοια. Ε, σήμερα λοιπόν, παντού όλη η έννοια του Εβρεωμασόνου Ιλουμινάτη είναι μια εννοια σημερα λοιπον παντου ολοι η εννοια του εβρεωμασονου ιλουμινατη ειναι μια ε, πολύ όμορφη ταμπέλα, αλλά είναι μια ένας δεμονοποιημένος μύθος. Που πίσω δεν υπάρχει ε, μια μεγάλη αλήθεια, πέρα από το, την ανιστορία των συνωμοσιολόγων, οι οποίοι καλά θα κάνουν να διαβάζουν κάποια σοβαρά βιβλία, παρά να επαναλαμβάνουν ε, copy-paste κείμενα που εμφανίζονται συνέχεια και συνέχεια στο ίντερνετ, δίχως κανένα, καμιά ιστορική αξία. Άλιστα, νομίζω... Έκανε μέσα σε ένα δεκάλεπτο ο Γιώργος μια πολύ σημαντική επισκόπηση α, του, των θρύλων για τους Ιλουμινάτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο για την απόψηνή σου παρουσία εδώ στην Αστερική Πύλη. Θα είμαστε μαζί σε δύο εβδομάδες α, πλέον. Είναι γνωστό ότι σε δύο εβδομάδες... Α... Θα εμφανιστεί ξανά ο Γιώργος Ιωαννίδης εδώ στην Αστρική Πύλη διότι κάνουμε ένα rotation στο συνεργάτες της εκπομπής βγαίνουν διαφορετικοί κάθε εβδομάδα οπότε η Αστρική Πύλη θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα έτσι. το λέω αυτό γιατί τη μηνά μου το έχουν πει τι δεν θα κάνετε την επόμενη εβδομάδα μου έχουν πει οι φίλοι της εκπομπής ε, Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη Γιώργο Καλό βράδυ Καλό ξημένο μα παιδιά Λοιπόν, λοιπόν ωραία. Αυτός ήταν και, και ο Γιώργος Ιωαννίδης Τι κάνουμε εμείς μήνα τώρα, εγώ έχω κουραστεί ο φύλος, να σου πω. Εντάξει εγώ δεν έχω κουραστεί, κουραστεί αλλά... Δεν ξέρω κάτι, κάτι μου συμβαίνει Πειράζει λοιπόν έτσι κι αλλιώς νομίζω Ότι τράβηξε πολύ εκπομπή Πλησιάζουμε πλέον στις τρεις ώρες Όπως ακριβώς είχαμε προφητεύσει πριν από τρεις εβδομάδες ήταν η ραδιοφωνική αστρική πύλη νούμερο 20 πλέον, συμπληρώσαμε 20 εκπομπές Σκέψου να κάνουμε και εκπομπή μαραθώνιο που λέμε όλο το βράδυ Ναι, να το ξαναπούμε αυτό για να, τονώσουμε, να, κάνω προετοιμασία, για να, να τονώσουμε το ηθικό των φίλων ακροατών ότι τα τέλη τη σεζόν εκεί προς τον Ιούνιο Σκεφτόμαστε να πάρουμε το, το νούμερο 12 με 7 το πρωί του Ατλαντή εδώ πέρα και σίγουρα εκείνη η βραδιά θα. Όποιο αντέξει, θα και είναι. θα πούμε ό,τι δεν έχουμε πει τόσε εβδομάδε. Να φυλάξουμε αρχέ. Να τα πούμε όλα μαζεμένα, σε μου Τέλο πάντων. Μαζί θα είμαστε να πούμε την επόμενη Δευτέρα πάντα, 10 με 12 το βράδυ. Το θέμα, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν το έχουμε επιλέξει θα ακόμα. Θα είναι κάτι δυνατό, λογικά. Έχουμε αρχίσει με. Εφήσεις... Το τελευταίο καιρό έχουμε δυνατά θέματα, να. νομίζω. Ναι, έτσι. Μα, αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε και ο τρόπο με τον οποίο. Τα uh, προσεγγίζουμε, θα προσεγγίζουμε και, και οι καλεσμένοι, βέβαια, όλοι από την αρχή τη χρονιά είναι ειδικά επιλεγμένοι. Αλλά όπω σα είχαμε πει από τον uh, Νοέμβριο, uh, η εκπομπή αυτή είναι ουσιαστικά μια συνέχεια τη περίοδου 2003-2007. Σίγουρα ήταν uh, δεδομένο μετά από τόσα χρόνια να χρειαζόμαστε uh, κάποιου uh, μήνε, κάποιε εκπομπέ για να βρούμε τα πατήματά μα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν την εκπομπή στο δυνατόν καλύτερη γίνεται. Λοιπόν, από το από Παπαγεωργίου... Και τον Ανδρέα Πάνου Τσόπουλο, εις το δίν, Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από τους Ανάθεμα, αγαπημένο συγκρότημα. Και μην ξεχνάτε... Η αλήθεια... Είναι εκεί έξω. Ατλαντής, η πιο μεγάλη παρέα των FM.